Λοιπόν, εδώ είμαστε δρυμύτεροι, <σίγουρα>, σίγουρα με κάτι παραπάνω κιλά, κανένα κιλάκι εντάξει, όμως δεν είναι πολλές ημέρες. Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ξεκουραστήκατε, να φάγατε να δυναμώσετε και να είστε έτοιμοι για αυτά που έρχονται. Εννοώ για αυτά που έρχονται μαζί μας. Έτσι. Γι' αυτό που θα κάνουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ στον Art.fm, στους 90,6, σήμερα είναι η εκπομπή που θα χαιρετήσουμε το χρόνο, το 2012. Όπως ναι. έτσι δεν λέγαμε, κατά το σχολείο κάναμε την εορταστική ναι. γιορτή πριν... Κάλη Πρωτοχωρία 2014. Το 2013. Κάτσε παιδί μου. Πάει, το πέρασες αυτό Δεν δημιουργούσαμε την λίθια διαφήμιση της κοσμωτέ, του Γερμανού. Τότε. Ναι, που οτε, λέει η 14 Α ναι που δείχνει ναι. όλο τον χρόνο Ναι, τον ναι τρόλ, σου λέει ήτανε τέτοιους σε 13 <laughs> Ας την ξεχάσουμε <laughs> από τώρα Μας πάει κατευθύντας το 14 Ναι καταρχήν μυρίζει άσχημα Καμένο δηλαδή Ό, Ότι μυρίζει μυρίζει θα σου πω Καμένο πω, μυρίζει α, γιατί γιατί στοχοπίσαν τον κόσμο Τι Λοιπόν είναι. από τις πρώτες μέρες στοχοπίσαν τον κόσμο 50% έχουμε μεγαλύτερη έξοδο Από την Αθήνα έτσι είπαν Ναι το άκουσα Τα Ναι, γεμάτα. Ε, ανεβήκαν οι τζίροι στα, στα μαγαζιά. Mm -hmm. Ωραία. Γιατί δεν τους είδα εγώ πουθενά, ρε παιδιά. Εγώ στην Καλαμάτα κλέγανε οι μαγαζιάτορες. Όχι. Ναι. Δεν πήγαν, σηκά, πήγαν αλλού. Εκεί Αυτό δεν πήγαν άλλο. Πολλοί δεν πήγαν. Πήγαν αλλού. στο. Στα. Παράχοβα. Ναι, Ξεκίνησε το. Κοζάνη τη λοζάνη, ναι, ας πούμε. Κάπως, στο ναι. κλειστάντ, ναι. ίσως. <laughs> λοιπόν. Ε, δεύτερον, εφόσον υπήρχε τέτοια μεγάλη κίνηση <laughs> καταπήνα, κατά 50%, που τους δεν τους είδα εγώ πουθενά στον δρόμο που έκανες και έναν δρόμο που συνήθως έχει έξοδο είναι και κυρίως το Πελοπόννησο είναι σο... ο μεγαλύτερος όμως ε, σε δε δε δε δε έξοδο δε Κεφτήκαν... ε? δεν, δεν τους είδα δεν τους είδες εσύ μήπως επτάμενα χαλιά δεν ξέρω δηλαδή είναι ένα ζήτημα αυτό το, ο, ο αναβασμένος τζίρος από ό,τι ξέρω εγώ από τους εμπόρους παρά το γεγονός ότι τους δώσανε σε πλέον Κυριακές mm. σε πλέον Κυριακές Α, πω, τα πω, πω, μαγαζιά ήταν κλειστά τα μισέ κλειστά δηλαδή δεν ανοίγανε καν διότι ο, το κόστος με το, με το που ανοίγεις στο μαγαζί έχει <σταθέρω> <σταθέρω> ένα κόστος σταθερό, ενώ δεν το άντεχαν. Με δεδομένο το ότι δεν θα υπήρχε τζίρος. Ναι, Ή τουλάχιστον τζίρος ικανός. <σταθέρω> Αλλιεργικά έξω. <σταθέρω> Εγώ άκουσα ένα παγκόσμιο ρεπορτάζ για την Κυριακή που ήταν ανοιχτή, που έλεγε σε ένα κανάλι τα λεφτά μου. και δεν έχει και σημασία. Ο καημένος ρεπόρτερ τι να πει κιόλα, λέει κόσμος έχει βγει α πούμε και τα μπαίνει στα μαγαζιά αλλά δεν ψουνίζουν. Ωστόσο οι μαγαζάτορες είναι ευχαριστημένοι γιατί μπαίνει κόσμοι στο μαγαζί. Χαίρετε κανάλι, πατέρα. Και εγώ νιώθω μόνο. πράγμα, ξέρει τώρα σε ένα μαγαζί από το πρωί το έχω ανοίξει από τις η ώρα και περιμένω, περιμένω. Ε, ο πρώτο άνθρωπο που προεπίπε θα μου πει μια καλημένα θα το ευχαριστηθώ, ε, <laughs> ακόμα και να δει τρονεί, εντάξει. Έλέω. Ε, εγώ νομίζω ότι πέρα από αυτό το πράγμα που ήταν η εκαθαρίστοχοποίηση του κόσμου ναι. και δεν καταλαβαίνω τι θα πετύχει. <σχεδιά> δηλαδή, εντάξει, σε ένα μήνα θα ξέρουμε τα αποτέλεσμα. Μια αυτά πάτη. Ότι πάμε καλά. Ότι τι πάμε καλά. Εγώ εφήνης, εφήνης, δεν έχω πετύχει κανέναν κανένα άνθρωπο από όσου γνωρίζω και από όσου τελικά τυχαία να μιλήσω ακόμα και δρόμο, δεν μου λένε θα πάμε από πάμε καλά. Ή ότι ελπίζω να πάμε καλύτερα. Να πάμε καλύτερα το 2013. Δεν, δεν το βλέπω σε κανέναν. Λοιπόν, κύριε Σομαράκη, γι' αυτό. Κάλα, Σομαράκη, εντάξει, ποιο το λέει. Ε, χαιρετάει. Λοιπόν. Αυτό έχει κάνει τα ρεπορτάζ αυτά που λε εσύ. Από μαξί μου έχουν πάει, ξέρει. Το ενδιαφέρον το, το, το είναι ότι όταν ο άλλο χρωστάει τα μαλλιά του, mm -hmm. και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η οικογένεια με εξαίρεση ένα πολύ μικρό μικρό κομμάτι τη ελληνικής mm -hmm. κοινωνίας η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 με 5% κάπου εγώ εκεί το υπολογίζω mm -hmm. αυτή τη στιγμή mm -hmm. όλο το mm -hmm. υπόλοιπο mm -hmm. υποφέρει τραγικά mm -hmm. και βεβαίως όταν αγουστάς τα μαλλιακέ κεφαλά σου είναι αδύνατο να θεωρήσεις ότι και με την ανάπτυξη του κ. Σαμαρά θα μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα από χαρακτηριστικό ότι για να σταματήσει η ενεργία εδώ που βρίσκεται mm -hmm έτσι ναι. θα πρέπει να α, σταματήσει η αύξηση η αύξηση ανεργίας κατά 1200 άτομα την ημέρα ναι Πώς. όχι ένα όχι δύο 1200, 1200 άτομα την ημέρα. την ημέρα τρέχει αυτή τη στιγμή ναι. εμείς ξέρεις βλέπουμε την αστρική προβολή της ανεργίας πριν τρει μήνες έτσι λοιπόν ναι, είναι με αίτη φωτός ταξιδεύει Μπράβο, λοιπόν πως είναι άκριο το Σύριο έτσι λοιπόν Uh, αυτά τα πράγματα Είναι ποτέ δεν από να συμβούν Σε μια καταραίωση οικονομία Όχι okay. Βεβαίως η Ελστάτ okay. Ο κυρίος Γεωργίου δηλαδή Γιατί είναι κρίμα να χρεώνουμε yeah. Το σε Γεωργίου μητήριση, yeah. uh, σε, όλο, σε όλο τον κόσμο της uh, Ελστάτ mm -hmm. Που δουλεύει εκεί Ανακοίνωσε ότι η βιομηχανία Δεύτερο τρίτο μήνα α πούμε τον Οκτώβριο νομίζω είναι τα τελευταία στοιχεία mm -hmm. Έχει αύξηση Εκεί που έπεφτε αύξηση. Αν προσέξεις να δεις από πού προέρχεται η αύξηση θα εντυπωσιαστείς. Απ' τα ορυχεία. Δηλαδή έχουμε συστηματική άνοδο των ορυχείων της παραγωγής ορυχείων κατά 8 περίπου τα 100 περίπου ε, σε αιτήσια βάση αναμίνα. και λένεσαι και λες ρε παιδιά, μη συγχωρείτε δηλαδή. Είσαι μας σοβαρή. Είναι προφανές ότι η διεύθυνση ορυχείων του Υπουργείου Οικονομίας mm -hmm. και οι ΔΕΗ παραποιούν στοιχεία και στέλνουν στοιχεία. Εκεί πέρα μπας και εμφανίσουν οι μηδιότητα του Δηλαδή, κάνει κράς η ιστορία. Κρά. Πώς είναι δυνατόν, όταν η ίδια η ΔΕΗ έχει παροπλήσει η ορυχία. Γιατί πλέον έχει σταματήσει να είναι, δεν έχουν, δηλαδή... Ε, και όταν, ας πούμε, και τα ορυχεία λεγόμενα χρυσού, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν εντυπώσεις. Και φυσικά να ανοίγουν μέτωπα με τους κατοίκους, δεν κάνουν τίποτα άλλο καταστρέφουν το, το περιβάλλον βεβαίω και αντιμετωπίζουν του κατοίκου α πούμε όλη αυτή η ιστορία και δημιουργούν εντυπώσει για να κονομάνε με τι μετοχέ. Πού βρέθηκε αυτή η αύξηση δεν ξέρω. Βεβαίω μα είπαν ότι έχουμε μια εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγέ μα πέρυσι ήταν 10% σε τίσια βάση, τώρα είναι 5% σε τίσια βάση υπολογίζονται. Mm -hmm. Που σημαίνει τι, ότι η δυναμική των εξαγωγών εξαντλείται. Του χρόνο δεν πρόκειται να έχουμε καμία αύξηση. Πολύ, πολύ απλά, γιατί τελείωσε η στροφή προς εξαγωγές που κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν α, στροφή απόγνωσης. Δεν έχω να πουλήσω στην εσωτερική αγορά ψάχνουν από στρακά... ναι. ε, Αυτό το, το πράγμα ε, κράτησε δύο-τρία χρόνια αυτό είναι. Συνήθως έτσι γίνεται στην οικονομία δύο-τρία χρόνια μετά, μετά ξεφτιλίζεται ε, το, το άλλο θέμα. Βεβαίως α, πολλοί λαθρεμπόροι βρήκαν την, ευκ... την ευκαιρία και το προς το εξωτερικό καθότι ειδικά στα πετρελοειδή οι λαφραίμποροι έχουν πάρει στα χέρια τους τα διελιστήρια πετρελαίου και τη διακίνηση πετρελαίου, οπότε μπορούν να νομοποιούν ότι θέλουν. Και με την κάλυψη την πολιτική που έχουν από τους κυβέρνων, από τους και τους υπουργούς, άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να εμφανίζονται ότι γουστάρουν να εμφανίζουν εισαγωγέ που, που δεν καταγράφονται ποτέ να τι εξα... εμφανίζουν ω εξαγωγέ mm. και πάει λέγοντας το πιολόγη. είναι συνεχίζεται αυτό το παιχνίδιο. Mm. Mm. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό α πούμε ότι εμφανίζονται ότι κάνουμε εξαγωγέ μεταποιημένων προϊόντων που, που ο κλάδος της μεταποίησής του πέφτει δραματικά από το 2007 σε παραγωγή. Αλλά εμείς εμφανίζόμαστε να κάνουμε αυξημένε εξαγωγέ. Τι μου λέει εμένα αυτό, μου λέει ότι οι κινέζοι mm. που έχουν φέρει τα... και έχουν φτιάξει α πούμε στο μεταξυγείο καλή ώρα που <laughs> <τέτοια> πριν <laughs> λοιπόν, που έχουν φτιάξει τα, τα μαγαζιά του και φέρουν παράνομα λαθρέα <laughs> ότι μπορεί να φανταστεί εκεί πέρα το ξανεμφανίζουν ω εξαγόμενο προ τι άλλε βαλκανικέ χώρε ή σε άλλε τρίτερε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνουμε, τα ρίχνουμε τα λαθρεμπορικά μα στι άλλε χώρε που τέλο πάντων.. Δεν ελέγχουν και τόσο πολύ. Τέλος πάντων, η μαφία ελέγχει τα σύνορά τους. Η δική μας μαφία ελέγχει τα δικά μα σύνορα. Οι δύο μαφιές τους τα βρίσκουν και ναι, τελειώνει η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε και έχει αυξηθεί τρομακτικά το, περί... το ποσοστό των εξαγωγών μας σε τρίτερες χώρες. Mm. Αυτό δεν δείχνει μια στροφή της οικονομίας μας να βρούμε νέες αγορές. Όχι. Βρ... Είναι η στροφή της μαφίας να βρει νέες αγορές προκειμένου να ξεφορτωθεί τα λαθρεμπορικά της. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Γίναμε μια οικονομία λαθρέμπορων. Ήμασταν μια οικονομία η οποία ξεπλέναμε χρήμα πολιτικό και εγκληματικό κατά σύστημα από τις, από τις τράπεζες είχαμε μια οικονομική ελίτ η οποία ήταν βυθισμένη στο έγκλημα από την κορφή μέχρι τα νύχια λοιπόν τώρα μετατραπήκαμε, μετατραπήκαμε σε μια μαφιόζικη οικονομία που ελέγχεται τα πάντα από τη μαφία από τη μαφία ε, η, η οικονομική επιτετραμένη των επιχειρηματικών δραστηριότητας έτσι αλλιώς μαφιός ήτανε έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ξέρω να απλά τα νέατα τους. τους. Δεν τρέχει τίποτα σε αυτό το χώρο και εμείς βευσικά ελπίζουμε στην ανάπτυξη του, του Σαμαρά. Ζήτω που καίκαμε. Πολύ ωραία πάμε. <laughs> Ήταν που ξέρεις. Και μάλιστα, <laughs> τα περιγράφεις πάρα πολύ ωραία. Έχει, έχεις, ε, έχεις και το εντυπωσιακό. Έχεις το βορύδι. Έναν από τους αρχιμαφιώσεους του πολιτικού <laughs> α, τώρα, ναι. Λοιπόν... Α, ο οποίος θα έπρεπε να, να, να σαπίσει στις φυλακές για τη δράση του ως τσε, τσεκουροφόρος στην, στην, αν είχαμε βεβαίως κράτος η ελληνική δικαιοσύνη ε, ναι, ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, αν είχαμε ευνομούμενο κράτος, ναι, είχαμε ναι. δικαιοσύνη και όλα αυτά τα, τα συναφή τα αδιανόητα ναι, βεβαίως ναι, ναι. Θα να και να διατέλεσε και υπουργό θα έπρεπε να ήταν στη δική φυλακή δική δημή, μάλλον, ναι. έτσι λοιπόν ε, να, να, να, να σοφρονίζεται mm. <laughs> έτσι, λοιπόν, τον έχουμε και μας σοφρονίζει αυτός. Λοιπόν, <laughs> αυτό ο κύριος λοιπόν Μα είπε ότι πάνε 150 εκατομμύρια προς ξαναδείς κάτι. Πήραμε εμείς περίπου γύρω στα 600-650 εκατομμύρια από την, τράπεζα Ευρω... από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 700 αντιστολικά, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον. Από επίσημα από την κυβέρνηση. Mm -hmm. Και πού τα δίνουν οι μάγκε. Τα δίνουν στις εταιρείες εισαγωγών, δηλαδή στη μαφία. Διότι τι κάνει η μαφία, το έγκλημα, mm -hmm. για να νομοποιήσει τη δραστηριότητά του, όπως γνωρίζουμε από την τριλογία του νου, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να εξαγοράσει πολιτικού, δικαστέ και το συναντάστα τα συναφή και το δεύτερο να φτιάξει εταιρείε εισαγών εξαγών. Ναι. Πήραμε 700 εκατομμύρια, ή πήρανε, ναι, τα οποία θα, θα το... τα δώσουν όχι στην παραγωγή, όχι, όχι στη βιοτεχνία που πεθαίνει, όχι, ναι. προ Θεού, στι εταιρείε εισαγών Δηλαδή στην οικονομική μαφία. Οπότε πάντα δωράει και εκεί, δηλαδή. Α, Έχει και ο, η νέα διαδρομή του μαύρου λοιπόν, του χρήματος. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Που δεν είναι δηλική, ενισχύουμε είναι ενισχύουμε ναι, την οικονομική μαφία ναι. για να ενισχυθεί το λαθρεμπόριο. Ναι. Καθότι η ελληνική οικονομία σε λίγο δεν θα έχει καμία νομότυπη οικονομική δραστηριότητα. Καμία οι οποίοι όμω με τη σειρά του, με μαύρε mm -hmm. μεθόδου, ενώ έτσι αδιαφανεί, στηρίζουν αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα. Ε, δέναι, γι' αυτό ε, δίνουμε αυτά τα εκατομμύρια. Ε, κάτσε δεν πάρουν. μου εξασφαλίσανε 700 εκατομμύρια, ε. δεν θα πάρουν ε, τον ε, κατητήστου. Και αυτό σημαίνει ότι συνεχώ όποιο ε, πακτολό χρημάτων υπάρχει σε αυτή τη χώρα θα παίξει προ τα εκεί. Αφού όλοι, υπο, όλοι οι πρώην και δίνοι υπουργοί μα και κυβερνώντε mm -hmm. είναι πετυχημένοι και επαγγελματίε του ιδιωτικού τομέα. Ναι, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, ε, είναι δυνατόν να μην ε, συνεχίσουν με την ε, ιδεολογία αυτή. Με αυτή την... Ε, ε πώς δω, την, δω, δω, δω. Λοιπόν, αυτή είναι mm. η κατάσταση της οικονομίας μας σήμερα. Mm. Μετατρεπόμαστε σε μια οικονομία όπου θα κυριαρχεί η μαφία. Mm. Λοιπόν, η καθαυτό μαφία, έτσι, η οποία μάλιστα επιδοτεί αδρά και το κόμμα της, ώστε να μπορεί να κυβερνήσει, και χάρη σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα του ανοίγουν τον δρόμο για να κυβερνήσει, εννοείς τη Χρυσή Αυγή τη Χρυσή Αυγή ναι λοιπόν βεβαίως απέναντα σε αυτά τα πράγματα η ελληνική κοινωνία έχει μια υγιή αντίδραση θα έλεγα mm -hmm. ποια είναι η υγιής αντίδρασή της ε, αλλάζει σιγά σιγά αλλάζει νοοτροπία εμένα αυτό μου κάνει λίγο δηλαδή, λοιπόν. λες αλλάζει νοοτροπία Δηλαδή βλέπω σημάδια να πούνε που τη βλέπεις εσύ Δημήτρη τώρα την υγεία αντίδραση εδώ βλέπουμε εκεί που δεν είχαμε φασισμό σε αυτή τη χώρα ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια ε, βλέπουμε εγώ το... εγώ δεν... Δεν και εμφανισμένες καταστάσεις και άνθρωποι που πάνε και δίνουν τα χέρια και ναι. δεν την κυρίπου... δε... εγώ νομίζω ότι είναι... η Χρυσή Αυγή είναι το οργανικό απόστημα του επίσημου πολιτικού συστήματος έχουμε με αυτό το πολιτικό, πολιτικό σύστημα μας έλειπε η Χρυσή Αυγή την αποκτήσαμε κλείσαμε σαν Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή όμως, ότι έχεις μια κοινωνία η οποία με στην πολωμένη συμπεριφορά που έχει, λόγω της πολιτικής κατάστασης που, έχει, που υπάρχει, αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι πλέον δεν έχει περιθώρια αντίδρασης, αλλά εκτός από τη συνολική ανατροπή. Αυτό συζητάει η κοινωνία συνολικά, με εξαίρεσε ένα 20% του κόσμου που είναι οι, τα κομματόσκυλα και η τι να κάνουμε Πάντα υπάρχει φύρα Πάντα, ναι, ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή Λοιπόν ε, 20-30 Εκεί με συναγωνισές και με φίλους που συζητάμε, Ποικίλει δεν υπάρχει σταφή μέτρης κοινωνικής Λοιπόν το, το, ακριβώς, το, ένα, το, υπόλοιπο, το υπόλοιπο κομμάτι αρχίζει και συγνητοποιητά mm -hmm. Αρχίζει και αντιλαμβάνει ότι δεν πάει άλλο ιστορία Δεν θα βγει αυτή, αυτό το πράγμα Δεν πάει άλλο mm -hmm. Λοιπόν το δεύτερο όμως σημαντικό Είναι ότι πλέον Α, πέρασε τρει φάσεις ο κόσμος και την πρώτη φάση πέρασε με την έννοια ότι εντάξει μωρέ θα του ξεπερδέψουμε να μου θα βγούμε στους δρόμους ναι, θα του ρίξουμε τέσσερα φάσκελα και, και θα, θα τελειώσουμε αυτή, έτσι ναι. τελειώσαμε με αυτό ναι. συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπορεί <coughs> δεν γίνεται έτσι. μετά περνάει τη φάση ναι. της, του λεγόμενου μετατραυματικού στρες ναι. ρε που πάθαμε ναι. και παρόλο που βγαίνει στον δρόμο και αυτά ναι. αυτή εκεί και με χειρότερα και τώρα αρχίζει λοιπόν μια νέα καινούργια φάση που λέει δεν είμαι Έλληνα, εγώ πρέπει να γίνω Έλληνα. Mm. Δηλαδή, πατριώτη. Ναι. Ξανανακαλύπτει το πάτριο μου Και από πού πιστεύει ότι περνάει αυτό, Δηλαδή τα στάδια. Γιατί νομίζω ότι συνειδητοποιούμε και ω και εγώ. Βεβαίω, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ότι υπάρχουν στάδια και δεν ναι, μπορεί. Στα μεγάλα αστικά κέντρα συμβαίνει αυτό. Ναι, ε, καλά, Έτσι, ναι σωστό. Λοιπόν, η επαρχία είναι πάντα πίσω σε αυτή την ιστορία και έχει να, κα, έχει να κάνει με πάρα πολλούς κοινωνιολογικούς και μη παράγοντες. Αλλά κατά βάση τα μεγάλα αστυνομικά κέντρα συμβαίνει mm. αυτό το mm. πράγμα. Εγώ ήμουν ένα κάτοικος του Καλαμάτα. Είναι εντυπωσιακό, α πούμε, πως μια κοινωνία που είναι συντηρητικότητα καθότι η σφαγή του εμφυλίου δεν άφησε... Ξεκάθαρα. Κολυμπηθρός Ξεκάθαρα. Κολυμπηθρός Και ταχύτηκα. Η παθόρμη στο χείτικο, α πούμε, μας άφησε μια χρυσή ε, που είναι σεβαστή. Ωστόσο η κοινωνία πλέον αντιλαμβάνεται. <laughs> mm -hmm. Ότι δεν είμαι, δεν τελειώσαμε εδώ. Mm -hmm. Όπου βρεθήκαμε και όπου σταθήκαμε και όπου είτε με αναγνώριζα είτε με ανα... δεν με αναγνώρισα, η συζήτηση είναι αυτή. Πώς και αφορτωνόμαστε τους Αν έχεις προσέξεις, η δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο του συλλόγους. Καθότι πολύ απλά τον φοβάται. Γιατί ως δω δύναμη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάτι ούτω που θα στράφει εναντίον oh, λοιπόν, τους. Ε, okay. και άλλωστε από γονείτος συλλόγων είναι όλοι αυτοί αν τους πιάσεις οι, οι, στην καλύτερη περίπτωση οι προγονείς τους οι προγονείς τους ε, στην εποχή του πολέμου yeah. ήταν κουκουλοφόροι στην καλύτερη του περίπτωση yeah. Έτσι. αυτοί ήταν, ήταν οι διακεκρεμένοι οι γονείς yeah. υπήρχαν και άλλοι που δεν ήταν και τόσο διακεκρεμένοι λοιπόν από εκεί και πέρα τώρα τι γίνεται ακριβώς στη μεταστροφή, μεταστροφή αυτή του κόσμου που πλέον, που πλέον ψάχνει ένα πολιτικό σχέδιο διαφυγής. Mm -hmm. Ένα πολιτικό σχέδιο που να λέει ρε παιδί μου ότι ξεκινάω και τελειώνω με αυτή την ιστορία. Ξεκινάω τώρα και τελειώνω mm -hmm. μετά από μερικέ mm -hmm. μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Από αυτούς τους ανθρώπους α πούμε. Mm -hmm. Λοιπόν και μετά τα βρίσκουμε. Σου, στο απαντάει και έτσι. Ε, με βρήκαν οικογένειες α πούμε. Μου λέει μου, συγγνώμη. Προκειμένου να αυτό το μαρτύριο. Δεν με νοιάζει να... και ένα και δύο χρόνια Μαρτί να περάσω Άρα να, να ξέρω τα παιδιά μου δεν τελειώσαν. Να Αυτό είναι ένα πρωτογενέ στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε στην ελληνική κοινωνία μέχρι ε, πέρα δύο χρόνια. Γι' αυτό μιλάμε για αλλαγή νοοτροπία. <στοί> και μέχρι πριν από πέντε μήνες. Και μέχρι <στοί> και έξι μήνες. <στοί> γιατί... Φώς, ναι, ναι, στήμερα, στήμερα. Βεβαίως, στήμερα. γιατί όταν σου λέει ο άλλος <στοί> εγώ ναι, για να μην γάσω τα 100 ευρώ θανατώνω στην ουσία τη νέα γενιά και τις γενιές που έρχονται. Έτσι για τα 100 ευρώ. Mm -hmm. ή για τα 100 ευρώ που νομίζω ότι έχω στην τράπεζα mm -hmm. λοιπόν αυτό το πράγμα ήταν μια ελληνοτροπία σήμερα πλέον η, η, η, η κουβέντα που, λέει, που, που κυριαρχεί πλέον στην κοινωνία ε, είναι το εξή. δεν πειράζει να βάλω πλάτη να δουλέψω, να χτυπηθώ, να κάνω αρκεί οι παιδί μου, τα παιδιά μου οι γενιές που έρχονται να γλιτώσουν να αχλητώσουν, να να νικίξω και, και εγώ ασματώσω, δεν τρέχει τίποτα αυτό, είναι, αυτό λέω έχουμε αλλαγή ελληνοτροπίας Βεβαίω είμαστε στα αρχικά στάδια, δεν είμαστε... Όχι. Και ήθελα να ρωτήσω σε ρωτήσω αυτά τα αρχικά στάδια έτσι, ένα στοιχείο. Ακούσα εχθές ε, κάποια στοιχεία στο νομό Ηλίας συγκεκριμένα, πιστεύω ότι θα είναι και σε άλλους νομούς. Αλλά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήταν για τον νομό Ηλίας, ε, όπου υπάρχει μια τεράστια αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση, 500 νέοι αγρότες έχουν έρθει από την Αθήνα, 500 νέα παιδιά, το, μόνο στο νομό Ηλίας. Ε τα οποία καταπιάνονται πλέον με εργασίε <coughs> τη γης και φτιάχνουν εκεί νέους συνεταιρισμού σε άλλους. Και εγώ λέω ότι αυτό, δεν, και αυτό ακόμα δεν είναι στάδιο της ανατροπής. Βέβαια. Διότι όταν, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους, ναι. οι οποίοι αλλιώ ίσως είχαν φανταστεί τη ζωή, τη ζωή τους, αλλιώ τη ζούσαν μέχρι τώρα, φεύγουν από ένα οικείο περιβάλλον, οι περισσότεροι πτυχιούχοι για κάτι, κάτι άλλο είχαν σπουδάσει <coughs> και κάνουν την ανατροπή τους, ναι. Και, και πάνε σε ένα άλλο περιβάλλον και ναι. σου λέει εδώ θα ξεκινήσουμε από την αρχή και θα κάνουμε κάτι δικό μα. Είναι πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι για κάτι, να, να, ότι μπορεί, αυτό σου δίνει δύναμη να αγωνιστεί και στη συνέχεια Σωστό. και για την ίδια την πατρίδα. Σωστό. Εδώ όμω υπάρχει μια διαφορά. Mm. Όμως και εδώ Δεν πρέπει υπάρχει. να την προσέξουμε. Ναι. Υπάρχει μια α, τάση αποδοχή τη κατεστημένη και τάξη πραγμάτων mm. ή του καθεστώτο ναι. μέσα από τη λογική ότι εσύ θα εξαιρεθεί. Α. Δηλαδή μαζευόμαστε, ασχολιόμαστε με τη γη, βγάζουμε α πούμε με παραδοσιακό τρόπο Κάποια. αυτά που μας φέρουν και θα μας αφήσουν ήσυχους. Ναι. Θα κάνουμε το δικό μας κομμάτι. Ναι. Θα είμαστε μια νησίδα σε έναν ωκεανό όπου κυριαρχούν οι καρχαρίες. Και εμείς θα τα καταφέρουμε. Πούμε, και εμείς τα καταφέρουμε. Ναι. Τρία πουλάκια κάθονται. Oh, λοιπόν, γι' αυτό και τα παιδιά αυτά που πραγματικά ε, υπάρχει μια διατάση, ξανακαλύπτουν τον εαυτό τους αυτό είναι στην ουσία. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν. Αν δεν οργανωθούν πολιτικά να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη απειλή yeah. δεν πρόκειται να μείνει τίποτα. Ούτε σπόρος δεν θα υπάρξει. Αυτή τη γη. κρανίου τόπος θα γίνει. Λοιπόν, όπως έγιναν πάρα, πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ χαρακτηριστικά το έλεγα στους εργαζόμενους της ΣΕΙΔΑΡ. Γιατί τους ενδιαφέρει και άμεσα δηλαδή το και του νερού. Γιατί είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα έτσι. Yeah. Στην, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τους λέω το εξή. Δεν σας κάνει εντύπωση πως η Αφρική με τεράστια αποθέματα νερού πεθαίνουν οι άλλοι από έλλειψη νερού ο πληθυσμός εκεί πεθαίνει έχει το υψηλότερο δίκτυ πληθυσμ, πληθυσμιακό που δεν έχει προσβάσεις σε πόσιμο νερό. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό που δεν σου λέει η UNICEF ή ο ή, ή ο άλλες, οι άλλες φιλαθροπικές οργανώσεις είναι ότι τα αποθέματα νερού υπόγεια, επίγεια και ακόμη και το βρόχινο mm -hmm. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Το έχουν πάρει πολιτινικές εταιρείες. Γι' αυτό πεθαίνει ο κόσμος. Yeah. Εντάξει, για να πω νερό. Yeah, yeah. Λοιπόν, το, η, εκεί mm. δεν σώζεσαι. Mm. Δεν σώζεσαι δε, με τέτοια καταιγίδα. Δεν σώζεσαι φτιάχνοντας το δικό σου αγρόκτημα. Oh, σωστά. Το οποίο μπορεί να παράγει yeah. πέντε πράγματα yeah. και να yeah. αρθεί. Yeah. Yeah. Θα έρθει από δίπλα. Θα, όχι θα, θα σε ισοπεδώσει Δεν θα σε αφήσει. Να Ακριβώς σ αφήσει, σ αφήσει. Θα, αφήσει. θα σε εισοπεδώσει. Λοιπόν και, ε, και στο κάτω της αριθής πώς μπορείς να διαφέρεις για τον εαυτό σου και την, και την παρέα σου χωρίς να διαφέρεις για το κοινωνικό σύνολο στο σύνολο του. Στον τρόπο που πραγματικά αυτό προσθορίζεται. Το, το οποίο μέρος είσαι και δεν μπορείς να ξεφυγείς. Θέλει μια... μεγάλη προσοχή. Ναι. Θέλει. Είναι ένα είδος σύγχρονου αναχωριτισμού ενός αναχωρητισμού που λέει δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι εγώ να ζήσω καλά φτιάχνουν αχτιματάκι μαζεύουν και ξεφύγω, 20 άτομα μπράδυο, να ξεφύγουν εγώ εκεί παρέα μου και κούκκι να βγουν και τα μου και τελειώνω εκεί και το, ναι. όμως υπάρχουν και τέτοιες ε, κινήσεις και εγώ γνώρισα α πούμε και κάποιους καλαμάντους με διευθυντής με νέους ανθρώπους που mm. είναι στην ουσία μια νέα πολιτική δραστηριοποίηση δεν είναι απλά μια προσπάθεια α πούμε mm. να ζήσουμε εμείς καλύτερα αλλά είναι ο σύγχρονος τρόπος να πολιτεύεσαι, να αντιμετωπίζεις δηλαδή την απειλή και ταυτόχρονα να δημιουργείς τις προϋποθέσεις εκείνες mm -hmm. κοινωνικής και οικονομικής αναδιοργάνωσης που χρειάζεται μια άλλο τύπο εξουσία. Αυτό ναι, αυτό ναι. Είναι κάτι, είναι κάτι το ελπιδοφόρο, το ανοιχτό, το, αυτό που, θα μας δίνει, που μας δίνει τερά γιατί ε, μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα και σε κόσμο που τέλος πάντων έχει συνηθίσει να σκέφτεται παρασυντικά mm -hmm. να δει πόσο εύκολα μπορεί να αναταχθεί η οικονομία και να διοργανωθεί στη βάση της αυτοργάνωσης του εθελοντισμού, όχι εθελοντισμού αυτογελίου ακούμε εθελοντισμού και με τις μυκυβερνητικές οργανώσεις Είχα. και τις ανοησίες μιλάμε Είχα. για πραγματικό εθελοντισμό, εθελοντισμό με την έννοια της εθελοντικής οργάνωσης και της κοινωνίας. Όχι με lifestyle, προϋποθέσεις ναι. <laughs> και όχι με τη λογική α πούμε της φιλανθρωπίας. Ε, συμμετέχω και εγώ στα συστήματα Ναι. <laughs> λοιπόν. δείτε πόσο καλός άνθρωπος είναι. Ναι, λοιπόν. <laughs> ε, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Και υπάρχει και μπορεί κιόλα ε, να έχουμε σοβαρές εξελίξεις και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι ε, νέας, νέας γενιάς που σήμερα πολιτικοποιείται διαμέσου αυτού του τρόπου. Και αυτό είναι ο πιο υγιής τρόπο, γιατί yeah. αλλάζει και αντίληψη, λογική yeah, κτλ. Αν και οι διεργασίε... Αρκεί, να, αρκεί yeah. να μην εγκλωβιστούμε σε ένα νέο αναχωρισμό. Yeah. Αυτό λοιπόν είναι ο κίνδυνος που επισημαίνει. Ωραία. Ε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα επιστρέψουμε, ότι έχουμε να πούμε πολλά. Εννοούμε <coughs> η τελευταία μα εκπομπή για αυτό το χρόνο, για το 2012. <coughs> Ε, να πούμε λίγο πώ προβλέπουμε το σκηνικό το πολιτικό να δημορφώνεται στο 2013. Τα οικονομικά τα έχουμε πει, εντάξει θα τα πούμε και τα οικονομικά, αλλά νομίζω ναι, θα ούτε, τα έχουν αντιληφθεί όλοι για το 2013 τα οικονομικά. Μέχρι Ο... και το γεωροβαρόμετρο έβγαλε. Έτσι δηλαδή ναι, πια... Και έβγαλε του 90% των Ελλήνων, του έλεγε ότι είναι επιστημιστέ. Έβγαλε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί. <laughs> λοιπόν, να πούμε και για το πού θα περάσουμε η παραμονή πρωτοχρονιά. Ε, έχουμε και ένα φίλο εδώ ναι. Λοιπόν στο στούδιο μαζί μας Θα τα πούμε όλα όταν θα επιστρέψουμε Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Στο εκπομπή αε παπάκι, Ή στέλνοντας το μήνυμά σας Γράφοντας επάν ε, Κενό Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολήσετε το 54344 λίγο και πάλι μαζί Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, εδώ είμαστε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, στο εκπομπή ΑΕ, παπάκι, ή στο 5444, ράφετε και κενό και το μήνυμα σας. Ε, νομίζω ότι θα κάνουμε έτσι λίγο μια ανάλυση, γιατί έχει τη σημασία του να δούμε πώς προβλέπεις... Ε, έχουμε πει κάποια πράγματα Θα διαμορφωθούν Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει Το έχουμε δει ήδη Έτσι έχουν mm -hmm. ξεκινήσει κάποια πράγματα ε, Είναι σίγουρο ότι πάμε σε ραγδαίες εξελίξεις Ναι εγώ νομίζω ότι έχουμε Από σε όλους τους χώρους Βέβαια, σε όλους. Αυτό είναι το θέμα εδώ, εδώ. Είναι, αυτό είναι το Δεν είναι όσο το χώρο σε μόνο που κυβερνά Συμπεριλαμβάνω και το πάμε Συμπεριλαμβάνω και το πάμε Άρα. Δηλαδή ε, έχουμε, επειδή ακριβώ η κοινωνία περνάει σε μια νέα φάση, σε μια φάση ας πούμε, που πραγματικά κυριαρχεί ε, η μια αλλαγή νοοτροπία και στάση απέναντι στου ζωή, mm -hmm. βεβαίω αυτό δεν θα το δούμε αμέσω και αυτόματα σε όλα τα κλιμάκια τη κοινωνία, θα το, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ μεγάλη κρίσιμη μάζα όπω λέμε εμεί. Δηλαδή μια κρίσιμη μάζα η οποία είναι ικανή να φέρει το πάνω κάτω. Mm -hmm. Και αυτοί οι κοινωνιολόγοι την τοποθετούν με ιστορικέ μελέτε αλλά και εκτιμές, περίπου στο 10% του πληθυσμού. Το 10% του πληθυσμού μπορεί να αποτελέσει εκείνο, να, τον επικρουστήρα να το πούμε έτσι, ώστε να κινηθεί η υπόλοιπη μάζα που έχει φοβίες, προβλήματα, ιστορίες. Αρκεί βεβαίω η ανάγκη να υπάρχει. Mm. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Yeah. <laughs> Με εξαίρεση το πολιτικό σύστημα περί, το, που τριβάζει περιάλλον Τώρα το ενδιαφέρον ποιο είναι τώρα. Αυτό που το, το, το, το ο κόσμος διαμορφώνει μια νέα αντίληψη για την πολιτική. Που είναι στοιχείο του τρόπου που διαμορφώνει την κοινωνική του συνείδηση σήμερα. Λοιπόν, αρχίζει πλέον να μην βάζει και νερό στο κρασί. Δηλαδή, δεν αρχίζει να προσπαθεί να ξεφύγει ή να σπάσει τα δεσμά της ανάθεσης. Για της αναθέσεως πολιτική αλλαγή δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει να έχω άμεση προσωπική συμμετοχή. Και δεν γίνεται το θέμα γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο αλλάζω τα πράγματα σήμερα αλλά γιατί δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα ίδια και δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα ίδια και μία από τις βασικές ασφαλιστικές δεκλείδες είναι η προσωπική συμμετοχή αλλιώς τη βάψαμε ακόμη και αν ανατρέψουμε την κατάσταση τη βάψαμε λοιπόν σε αυτές τις σύνθηκες είναι το γεγονός ότι δεν αρχίζει πλέον να μην φοβάται δεν φοβάται το να πάμε σε εθνικό νομισμα ή αν θέλουμε πολλοί πλατεία φοβούνται πολύ περισσότερο, το να μείνουμε στο Ευρώπη <σταλεί> παρά να πάμε σε αθήκον Και αυτό το πράγμα αλλάζει δραματικά την κατάσταση σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματος. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που το παίζει δύναμη και καβάλια και καβάλα στο άλογο νομίζει <σταλεί> ότι ανεβαίνει <σταλεί> το γολγοθά της εξουσίας, το γολγοθάς μιας αρροφανής, όπως λέγανε στα παλιά πούμε, κομιδίλια, Λοιπόν τελικά έφυγε το ειδήλιο και έμεινε ο, το, το κομικό στοιχείο, διότι δεν έχει, κο, έχει κομπλάρει μηχανή. Mm. Δηλαδή, όταν σε αυτές τις συνθήκες κατάρρευσης των συγκυβερνών των κομμάτων, ε, ο διεκδικητής εξουσίας φαίνεται να συγκεντρώνει 25%. Το ποσοστό του δηλαδή, της υποχωμένης yeah. εκλογής, yeah, yeah, yeah, yeah. σημαίνει ότι κόλλωσε μηχανή. Oh, he... Κόλλωσε. Yeah. Και επειδή κόλλωσε, Ακούστε λοιπόν μια πρόληψη που θα κάνω και να δείτε πού θα, πόσο, πόσο γρήγορα θα βγει. Yeah. Να μετρήσουμε αυτό. <laughs> Αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ αποστρατεύεται ένα κόσμο ο οποίο ήλπιζε πολλά πράγματα. Το, το ξέρουμε, το βλέπουμε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο. Και που τέλο πάντων είναι αρκετά συνειδητοποιημένο ώστε να μην ανέχεται τη νέα κατάσταση σε αυτό το τερατούργυμα που δημιουργήθηκε και λέγεται κόμμα. Τη αριστερά ξέρω εγώ πώ το λέγεται. Yeah. Λοιπόν. Αυτό ο κόσμο είναι από παλιού αγωνιστέ οι οποίοι είχαν δώσει αίμα, οι ιστορικά αγώνε, ήταν παρόντε στα κινήματα και όλα αυτά και αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Και βρισκόμαστε εμεί να το πούμε έτσι και λέμε κάτσε να δούμε τι θα γίνει, πώ θα γίνει και πώ θα προχωρήσουμε όλα αυτά και αυτοί χαιρετάνε. Και μένει ο κατιμά. Ο κατιμά του κομματικού μηχανισμού που δεν πρόκειται να κουνηθεί ποτέ όσο υπάρχει κομματική αντιμιστεία και ο κατιμά του κομματικού μηχανισμού του Πασόκου. Mm -hmm ο οποίος συνενώθηκε ε με αυτούς θα δείτε το επόμενο τρίμηνο, δίμηνο τρίμηνο πώς θα πηδάνε Ξέρετε τι λέγει πώς το λένε έχουμε είχαμε τους πασινοφουρούς παλιά θυμάμαι που έλεγε ο Μιτσοτάκης πασινοφουρίς τα πράσινα λαγουδάκια τα έχετε ακούσει θα τα δείτε τώρα να πηδάνε από το ΣΥΡΙΖΑ Λοιπόν διότι αυτός ο κατιμάς όταν βλέπει ότι είναι αδυνατή αυτό το κόμμα να πάρει εξουσία και μάλιστα με αυτοδυναμία ήδη έχει λοξοκοιτάξει αλλού Ξέρω στελέχη, συγκεκριμένα στελέχη πρώην του Πασόκ, κυρίω αυτού που ήταν πλασαρισμένοι σε θέσει, ιστορίε και όλα αυτά πράγματα, που ήδη συζητάνε όλοι με όλου. Και φτιάχνονται πέντε διαφορετικά Πασόκ αυτή τη στιγμή. Πέντε. Η φιλοσοφία είναι απλή. Πέντε, πό, πό, πό. Ναι, η φιλοσοφία του είναι απλή. Μα το είχαν, μα το λένε κιόλα. Φανταφόρα. Λοιπόν, ο ψηφοφόρο του Πασόκ δεν έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αλήθεια. Ή τουλάχιστον όχι όσο θα ελπίζανε στον τον αγώνα του. ότι θα κερδίσουν ναι, λοιπόν. αυτό το χώρο. Έχει μείνει και παρατηρή. Ναι. Παρατηρή, να δει που, που Λ, μπορεί να πάει. Έχει και τι θα κάνει. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε τώρα. Φτιάχνουμε πέντε διαφορετικέ Α, για να δούμε ποια θα πιάσει για να τον πιάσουμε. Και... Κατάλαβες. Ναι. κάπου θα πέσει ο κερατάς. Ε. Βέβαια. Ε. Βέβαια αυτό που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι έχει αλλάξει ο κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι και ειδικά ο κόσμο πρόσκειο, δεν είναι το χάπατο που του ψήφισε. Mm -hmm. Λοιπόν, έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και στο τρόπο αντίληψης και μετόπιστη της πραγματικότητας και λόγω ριζοσπαστικοποίησης δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ mm. ah. Δεν μας τα λέτε καλά, mm. λέει στο ΣΥΡΙΖΑ mm. Δεν μας τα λέτε καλά, έχετε βάλει πολύ νερό στο κράσι σας και ίσω αυτό που λέμε ότι του θυμίζει το παλιό Πασόκ αυτό φοβάται ακόμα περισσότερο. Γιατί επειδή το έχει ζήσει ο κλασικό ψηφοφόρο Πασόκ. Εγώ α πούμε έπραξα πάρα πολλοί κόσμο ασούμε, που ήταν παραδοσιακό κόσμο του Πασόκ. Α πούμε στη γειτονιά μου κάτω στη Καλαμάτα. Ασούμε, ναι. Ναι. Ήρθε και μου είπε Τι να πάω να κάνω. Να πάει, ξαναψηφίσω τα λαμούγια που ήταν και στο δικό, παλιό μου και κόμμα. Αυτό μου το λένε και εμένα κλασική ψηφοφόροι του Πασόκ. Άμπρα. Πολύ πολύ. Άρα λοιπόν. Και επειδή λοιπόν θα φρακάρει η ιστορία παραπέρα διότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε την ευθεία ούτε την ετοιμότητα ούτε τη γνώση ούτε την πολιτική αρετή για να αλλάξει. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν ούτε φυσικά και το συμφέρον, το υλικό συμφέρον για να αλλάξει θα δεις τα πράσινα λαγουδάκια για πότε θα κάνουν χοροπηδηματάκια χο, χο, ματάκια. ανάλογα <laughs> με την υποστήριξη των <laughs> μέσων μας ενημέρωση και στήριξη, τα λοιπά ώστε να φτιαχτούν οι απόχοι. Τα λαγουδάκια μέχρι το Πάσχα. Εκεί, Α, εκεί το Πάσχα δεν είναι? Ναι. Λοιπόν εκεί το τους... λοιπόν, πειθαρχικά θα μοιράζουν δεν βγαίνει κοκκινάρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, το, αυτό είναι το ένα. Βεβαίω ο κύριο Σαμαρά αυτή την τελευταία του χρονιά είναι σύντομο, δεν μπορεί να την βγάλει, και δεν θα την βγάλει και θα την βγάλει και χωρίς κόμμα κιόλας. Ε, Εννοούμε ως πολιτικό πρόσωπο. Α, ναι, αυτό εννοούμε. Να κάνουμε Πολιτικά. Ξέρεις, ναι. Λοιπόν, προσωπικά σαν πρόσωπο με... τε, να το χαιρετήσουμε δεν θα λοιπόν, ε, το βγάλουμε. Οπότε φυσικά θα παραμείνει η Δημάρ με ένα μικρό ποσοστό, αλλά θα παραμείνει mm -hmm. διότι η Δημάρ είναι το κατεξοχήν δοσιλογικό ε, κόμμα ως προς την κοινωνία δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεντρώσει εκείνα τα πιο εκμαυλισμένα κομμάτια της κοινωνίας που έχουν ταυτιστεί πλέον με τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας και που ελπίζουν να υποφεληθούν από τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας είναι εκείνο το κόμμα που έχει σα με σαφήνια τοποθετηθεί ότι δεν θέλει, δεν γουστάρει ελληνικό κράτος να διαλυθεί να πάει στα κομμάτια και αυτό θα διατηρηθεί διότι πως θα το κάνουμε παιδί μου ο δοσυλλογισμός στην Ελλάδα είχε κοινωνικές βάσεις πάντα, δεν ήταν κάτι που φορέθηκε από πάνω λοιπόν ε, και αυτό το κομμάτι το έχει πιάσει καλά η, η Δήμα δι, θα διατηρηθεί, ήταν, εντάξει, είπαμε ένα 20-30% <συριακά> δεν μπορεί να αργανιζάυτημα αυτούς <συριακά> τελειώσαμε, <συριακά> αυτούς ψυχιατριο πολιτικό ψυχιατριο <συριακά> δηλαδή Κουβέλης <συριακά> Βενιζέλος πολιτικό ψυχιατριο Εκεί είναι τε, τελειώσεις Εκεί με ενέσεις πρέπει να σε κατάλλουν <laughs> Λοιπόν ε, Τώρα η ΑΝΕΛ τρία πουλάκια κάθεται, ναι, κάθεται. Ναι, ναι. Η, η ΑΝΕΚ πάει καλύτερα από την ΑΝΕΛ Αυτό θα σου λέγα τώρα ναι. η ΑΝΕΛ μάλλον ναι Ναι λοιπόν, Και γιατί Γιατί πολύ απλά ο κόσμος αντιλήφθηκε Ούτε, ναι. ναι. λοιπόν, Ούτε καράβη θα γεμίσει <laughs> Κοιτάξει κατέβη κάτωση γιατί δεν τόλμησε να κάνει συγκέντρωση <laughs> λοιπόν, <laughs> λοιπόν κάτι λέει αυτό <laughs> <laughs> Και γιατί Γιατί ο κόσμος πλέον είπε Του ένα. Του συγχώρησε δύο mm. Στο 3 καίγεται mm. Γιατί ρε παιδί μου τεπιτσάρια να είσαι <laughs> Σε στρέσει μία δώρο <laughs> Δηλαδή Πρόσεξε Μάζεψε τη Σάρα και τη Μάρα Και το κακό στην αμπάτημα Τους διώχνει Και τους οδηγεί σε, mm. σε, <laughs> Στην έξοδο Με όλη τη συμπεριφορά του Η οποία είναι άλλο αλλαπρο, προσαλή mm. Ο ίδιος mm. συμπεριφέρετος ελέω Θεού αρχηγός mm. Δεν έχει εκλέγει από κανένα mm. Δεν υπάρχει καμία σωτερική διαδικασία ο κόσμος του δεν yeah. έχει φωνή είναι άφωνος, δεν έχει άποψη για το πώς εκφράζεται αυτό το κόμμα. Τίποτα είναι πιο αντιδημοκρατικό, σχηματικά αντιδημοκρατικό. Γιατί κανένα δεν είναι δημοκρατικό κόμμα με την έννοια της πραγματικής δημοκρατίας, δηλαδή... ...και yeah. βάση... το, yeah. το διαδίκτυο yeah. για να δημιουργηθεί. Yeah. Το... Yeah. Ναι, ναι, ναι. Το διαδίκτυο ήταν ότι η πρόφαση. Yeah. Yeah. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έχει και οπότε έχει λυσάξει. Yeah. Από την άλλη μεριά ο κόσμος αυτός που κατά κύριο λόγο προέρχεται από την άλλη από την παλιά νέα δημοκρατία είναι ο κόσμος που κατεξοχή ε, έχει ανακαλύψει τα πατριωτικά του ένστιχτα και μάλιστα σε ριζοσπαστική κατεύθυνση με την έννοια πια λέμε γιατί η έννοια του, πα, του πατριώτη είναι ριζοσπαστική έννοια mm -hmm. δεν έχει να κάνει με τον πατριωτισμό τον ξενέρωτο ορισμένων οι οποίοι το βάζουν στο τραπέζι τη αγοράς εντάξει και το έκανε αυτό όχι τόσο γιατί φεύγουν α πούμε τα στελέχη του αυτή τη στιγμή. Τα στελέχη του θέλουν κεντροδεξιό κόμμα. Σαφέστατο κεντροδεξιό Το οποίο θέλει να παίξει στη λεγόμενη λιμνοθάλασσα της, του Μεσολογίου. Που πηγαίνουν όλοι. Όχι θέλουν να πω δηλαδή στη λιμνοθάλασσα α πούμε τη λεγόμενη κεντροδεξιά. Που θέλουν να παίξουν όλοι εκεί πέρα. Από το Σαμαρά μέχρι τη Μητσοτάκαιρα. Λοιπόν θέλουν να παίξουν και αυτή, εκεί πέρα. Εντάξει δεν θα παίξουν πηγαίνοντα Σαμαρά. Θα παίξουν φτιάχνοντα ένα πατριωτικό δεξιο κόμμα. Τρία, πολλά και Ναι. Λοιπόν, ο κύριος ο, Ανέλ ε, έχει συμφωνήσει σε άλλα πράγματα. Έχει συμφωνήσει να φτιάξει σε ένα άλλο κόμμα. Το οποίο θα έχει τον κύριο Θοδωράκη, τον κύριο Ιχνιλάτη, τον κύριο Τρέχαγιρεύε mm. ε, και όλους αυτούς τους επίσημους παρατρεχάμενους του Αμερικανικού καταστημένου. Εξού και τα περιδολαρίου και τα ρέστα. Ναι. Η επομονή... λέγεται η 29 κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι λεγόμενη επιτροπή σοφών άμα είναι αυτή η σοφή <συκλή> να σας <σατάνω> το παράθυρο <συκλή> να γλιτώσουμε ενώ και έξω... Μια τους τεχνοκράτες, μια τους σοφούς... Λοιπόν, έλεγχα, ψάχτε το να δείτε. <συκλή> να. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς την ίδια μέρα που ξεφορτώθηκαν <συκλή> από τους Ανέλ τους, μάλλον οι του τους στο κόμμα του Καμένου ξεφορτώθηκε ο κ τη συντεπτική πλειοψηφία των σπιθιστών από το σπίθα του προκειμένου ο άνθρωπος να, να επιτελέσει το έργο uh, της ζωής του να γίνει μαέστρος επιτέλους, επιτέλους uh, του, ελληνικού, του ελληνικού λαού με αμερικανική πακέτα. Λοιπόν, από και πέρα τώρα ο δεν μπορείτε να οδηγηθεί πουθενά αυτό γιατί κανένας από αυτούς δεν αντιλαμβάνεται το τι γίνεται στον κόσμο πιστεύουν ότι ακόμη ο κόσμος είναι χάπατο και ότι φλωμώνεται από ονόματα το οποίο δέχεται ναι. και δεν μετράει το λόγο του αλλουνού το τι λέει δηλαδή είναι θεωρούν ότι είναι χάπατα ο κόσμος επειδή ο άλλος είναι γνωστός ας πούμε και έχει εκτόπισμα ή εμβέλεια mm -hmm. νομίζω ότι ο άλλος θα πάει να πέσει ας πούμε, σαν, σαν, σαν σαν πανίβλακας ας πούμε εκεί. και να πάνε τους ψηφίσεις πούμε επειδή είναι έτσι γιατί με μέτρο με, με τον εκλογόν κάνουν γιατί δεν έχουν καμία αντίληψη με την κοινωνία δεν ξέρω τι σημαίνει κινήμα. Α, παρο, πα, παρεμπιπτόντος φτιάχνονται και άλλα κινήματα λαϊκό κίνημα λέγε με Νίκο, Θανάση, Δημήτρη <laughs> είμαστε το μία... λαϊκό κίνημα των τριών ε, κάθε παρέα κάνει και ένα κίνημα βεβαίως, λαϊκό κίνημα πρόσσεξε ναι. και μόνο από μόνο του είναι αντρέποτε που το έχουν ονομάσει πρώτον δεν έχουν καμία σχέση με το λαό και δεύτερον δεν είναι κίνημα ναι. πες κίνημα των 20 πιο κοντά θα είσαι. Είμαστε 20 και κάνουμε ένα κίνημα. Αυτά γιατί πιστεύεις ότι γίνονται. Για να διαπραγματευτούν τη θέση τους στο καινούργιο πολιτικό σύστημα. Mm. Αυτό δεν θέλουν. Αφού δεν έχουν καμία επαφή στον τον κόσμο. Καμία. Δεν έχουν καν τη διάθεση να ασχοληθούν τον κόσμο. Τη διάθεση δεν έχουν. Αφιψηλού και με τις πλάτες κάποιων ύποπτων ή περίεργων κυκλωμάτων έρχονται και μας γιώνουν και μας λένε διάφορα. Ποιοι αυτοί που επιτέλεσαν προσωπική σύμβουλη του Γιώργιου Παπαντρέου, GAP έτσι, του πάγκαλου και λυπή. Θα μας το παίξουν ένα εγκοκίνημα. Και τώρα εμφανίζονται, έτσι, να μας πούνε τι. Ότι η κατάσταση είναι άσχημη. Και όταν πάμε στο διατάφτα, δεν λένε τίποτα. Απόλυτο τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Το ψάχνουμε με το θέμα και γι' αυτό δημιουργούμε ένα <σχυλίξε> κίνημα φτιάχνουμε ένα κίνημα ένα ε κίνημα. πες το, κίνημα των 30 και λέμε ε, ε, είσαστε περισσότεροι το 42 <σχυλίξε> και επειδή και ο ιδρυτής έδραση των ιδρυτών 1 και 35 πες το κίνημα <σχυλίξε> το 44 και 35 <σχυλίξε> λοιπόν μισό λεπτό ρε παιδιά έλεος και επειδή κάποιοι από αυτού έχουν την πετριά να θεωρούν ότι τα έχουν λυμμένα όλα όπως μου είπε προσωπικά κάποιος από αυτούς πούμε, όταν το πρωτογρόνες εγώ τα έχω λύσει όλα ξέρεις Έχω την απόλυτη φιλοσοφία. Τα έχω λύσει όλα. Τα προβλήματα. Εντάξει. Την έχει την στην Όχι, <συρίζεται>, όχι, τα έχει λύσει όλα. Κοινωνία, όχι, όχι, όχι, νέα, τα χιλύσω, τα νέα, όλα. Σε επίπεδο φιλοσοφία, οικονομία, κοινωνική, νομική, νομικής, και τέτοια πράγματα. Και μετά το κλείσανε στο ψυχιατρίο. Ξέρετε. Ναι, ναι, εσύ κτλ. Λοιπόν, απλά λέω. Εντάξει φίλε μου. Απέδειξε το στην πράξη. Έλα να δούμε πόσο κόσμο κινητοποιεί. Πόσο ο λόγο σου εννοώ κανέναν κανέναν, μόνο κάτι περίεργους τύπους που θέλουν να διαπραγματευτούν τη θέση τους στο νέο πολιτικό σύστημα που προσπαθούν να γεννηθεί αυτό το πράγμα διαμορφώνει ένα θέατο θέα του παραλόγου που όμως σε σχέση με το θέατο του παραλόγου που γνωρίζουμε έχει την εξής ιδιωτρο, ιδιο, ιδιορυθμία παρέχει πολύ γέλιο πολύ γέλιο γιατί όλοι αυτοί έτσι προσπαθούν να παίξουν μια ιστορία η οποία όμως μπορούν να την παίξουν μόνο ως φάρσα στην πλάτη όμως ενός, ενός λαού που ζει μια εθνική τραγωδία και αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί δεν το έχουν αντιληφθεί και δεν έχουν αντιληφθεί ότι εξακολουθεί η Ελλάδα παρά την καταστροφή παρά την καταστροφή που βιώνει την τρομακτική καταστροφή επαναλαμβάνω που βιώνει Mm -hmm. να έχει τρομακτικό πλεώνασμα στα γιαούρτι. Και παρότι γνωστο ότι έχει φάγει. Ναι, μα, <laughs> έχουμε το παραδοσιακό το οποίο σερβίρεται <laughs> και <laughs> σε σε, σε, σε, σε πύληνο. Σε, σε το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο. Αυτά είναι σε ίδια... άλλες χρήσεις. Λέω. Αυτά είναι δολοφονικά εργαλεία. Yeah. Ναι. Λοιπόν, θα, μην το λες το Σαμανά τώρα, θα βγει ο Δέντιας και θα το ε, θα βγάλει νόμο ειδικό. <laughs> απαγορεύεται <laughs> η κίνηση για οπνού <laughs> με σε πύληνο. <laughs> γιατί δεν ξέρουν <laughs> τώρα, έκανα καλούπα, εντάξει, <laughs> αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Για μαντουκυλού κιόλας, <laughs> δεν ο, τον καλά, πάει, το πάει, αν τέλειως. Λοιπόν, και μια και έξω. το γέλιο σαρκούδας είναι ότι πρέπει να το παρακολουθούμε λέει, την ιστορία, γιατί έχει γέλιο η ιστορία. Εγώ για το κουκουέ δεν έχουμε ανασύντερη στο Άρα ποτέ, το μόνο που οικειόμαστε είναι κουκουέ... ότι το 2013 θα έχει γέλιο στις πολιτικές αυτές τις εξελίξεις. Ναι. Θα δούμε. Εγώ το μόνο που θέλω το να πω για πιστεύεις. το κουκουέ είναι το εξή ότι δεν υπάρχει πιο αντικουκουέ δύναμη από την ηγεσία του κουκουέ. <Κι> δηλαδή είναι απελπισία αυτό που κάνουν. Δηλαδή <Κι> ε, ούτε πληρωμένοι να ήταν ρε. <Κι> δηλαδή θυμάμαι ρε, παιδί μου κουβέντες που είχαμε όταν ήμουν γιος στο κουκουέ και λέγαμε Πώς θα ήταν ρε παιδί μου κάποιος που θα πληρωνότανε για να ξεφτυλίσει το κουκουέ ναι, ναι. και περιγράφουμε τη σημαίνη κατάσταση. Δεν λέω ότι πληρώνονται. Mm. Προσέξτε, έτσι. Mm. Και δεν είναι mm. ενδιαφέρει πούμε, να σου πω. Το αποτέλεσμα μόνο είναι Αλλά πιο ξεφτυλισμένο πράγμα έχεις ξαναδεί. Δηλαδή εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή. Πιο αντικουκουέ δύναμη από το ίδιο κουκουέ δεν έχω χρήματα Έχει υπερβεί κάθε σενάριο συνωμοσιολογία που έχει γεννηθεί από το πιο σκοτεινό μυαλό. Το οποίο έχει παρατηρήσει στι τελευταίες δημοσιοποίησεις βλέπεις και κάτι νούμερα τα οποία αποκλείεται να είναι Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο κουκουέ δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, πρέπει να φάει με, με ανθρώπους που μιλάω και συζητάω. Κοιτάξτε να δεις κάτι. Το, το σύστημα, το είπε, το είπε ο κύριος Παπαχελάς κάνοντα το αποχαιρετιστήριο, Στο το, το πολιτικό που έχει στην κυρία Παπαρία Η κυρία Παπαρία αποτελεί εγγύηση ενότητα για το κουκουέ. Δεν έχει άδικο. Για, αμε... για, τα, Αμερικά... για τα αφεντικά του, τους αφεντικά... Αμερικανούς <συσκλίδι> και το τόπιο σύστημα, η κυρία Παπαρίγα είναι η εγγύηση ότι ο κουκουέ δεν μπορεί να αποτελέσει απειλή για το σύστημα. Εγγύηση. Γκάραντή. Γκάραντή. Λοιπόν, όπως επίσης και η ομάδα της. Η ομάδα της δυστυχώς είτε λόγω ιδεολειψίας παραθυσκευτικού τύπου, είτε όχι έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη να το διαλύσει αυτό το κουκουέ. Αυτό το κόμμα. Mm -hmm. και θα το διαλύσει δεν πρόκειται να το αφήσει να επιβιώσει με κανέναν τρόπο το δυστύχημα είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί που είναι πραγματικά αγωνιστής έχει δώσει τη ζωή του σε αυτήν την ιστορία έτσι και δυστυχώς παρατηρώ το εξής φαινόμενο ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έδωσε την ιστορία έδωσε τη ζωή του για να είναι χρήσιμο στο λαό του mm -hmm. εμένα αυτό με μάθανε παλί Γι' αυτό υπήρξε αυτό το κόμμα. Για να είμαστε εμείς που επιλέγουμε έναν δρόμο, να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι στο λαό μας. Δεν είμαστε σε αυτό το κόμμα για να υπηρετούμε τον οποιοδήποτε πανίβλακα. Παίρνει κομματική τη Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το, κατα... δεν μπορώ να το... Να το καταλάβω πώ το ανέχεται, ανέχεται να ανασκολουθούν, που τέλος που έχει μια... μια πορεία και μια ιστορία κόμματα έρχονται και παρέρχονται τα φτιάχνουμε και τα ξαναφτιάχνουμε όπου ώρα στιγμή θέλουμε αρκεί να έχουμε τη θέληση το τσαγανό αν δεν έχεις το τσαγανό βράσει ορίζα και όταν η ιστορική καμπάνα χτυπάει μεσάνυχτα εσύ δεν μπορείς να προφασίζεσαι ότι την επόμενη στιγμή θα ξημερώσει αυτό το πράγμα και δυστυχώ μεταθέτουν τον uh, μαξισμό αυτό το πράγμα που ονομάζουν αυτοί μαξισμολένησμο στη σφαίρα του απολύτως μεταφυσικού δεν έχω διαβάσει πιο μεταφυσικά κείμενα βαθύτερα μεταφυσικά επίπεδος open hour, έτσι από τα κείμενα πολεμικής που αυτή τη στιγμή γράφονται στα πλαίσια εντός εκτός και στα του του κουκουέ οι άνθρωποι Βιώνουν μια παραθρησκευτική ιστερία. Όχι μόνο αυτοί που υποστηρίζουν την πολιτική ε, της ηγεσίας του Κούκου, αλλά και αυτοί που αντιδρούσαν σε αυτήν. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή, αν υπήρχε μια δυναμική που λέει παιδί μου, τέλο πάντων, να έθετε τα πράγματα με βάση την πραγματικότητα, δηλαδή την ζωή, Γιατί τέλο πάντων, αν κάτι προσέφερε ο Μάρξ, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι τα εργαλεία ακριβίας για την αποτύπωση με ιδιαίτερη ακρίβεια και βαθύνια της σύγχρονης πραγματικότητας δεν έδωσε ρετσέτες δια από κάθε άνθρωπο που πάσχει από ιδιαίτερη νοθότητα του εκεφάλου εντάξει όπως το έχουμε δεδεύσει δηλαδή σήμερα ε, πριν κάνουμε ένα διάλειμμα, είπες και για το ΕΠΑΜ ότι θα είναι... Όχι, ναι, νομίζω ότι... Α... Όλο το πολιτικό σκηνικό... Ναι, ναι, ναι. Συμπερασματικά και το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή... Και δεν χρειάζεται να το, το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, το, το ξέρουμε όποιοι έχει παρακολουθήσει τα στελιωτές και τα Έχει πολύ μεγάλο... Α, αναπτύσσεται ένα εξαιρετικά ναι. μεγάλο κύκλος ανθρώπων που το παρακολουθούν με επίμονη βα... σε συστηματική βάση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το εξής. Ότι για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι μεταλλά, μεταλλάσσεται το ΕΠΑΜ, το ΕΠΑΜ ΕΠΑ μέχρι και τις εκλογές, ίσως και μετά από τις εκλογές, αποτέλεσε μια, ένα μέτωπο που θα ήθελε να παίξει έναν καταλήτικο ρόλο. Ήταν αυτά τα, τα προγράμματα του, ωστόσο ζυμωνόταν και άρχισε να, να οριμάζει. Αυτό που είχαμε κατακτήσει στην πράξη, όμως, και κατά τα ψέματα, να είμαστε μια ε, οργάνωση κοινωνικής διαματηρίας και ακτιβισμού. Mm -hmm. Σήμερα το ΕΠΑΜ οριμάζ και είναι έτοιμο να πάει σε πιο Είναι μαχητικό πλέον, Μα, ναι. μαχητική οργάνωση. Και γι' αυτό προσελκύει από την κοινωνία ανθρώπους που είναι κατασταλαγμένοι, θα έλεγα. Δεν έχει σημασία αν προέρχονται από τη δεξιά ετεραιστερά, ε, εμάς ναι. δεν μας εννιώσει ποτέ αυτό. Αλλά είναι κατασταλαγμένοι. Δηλαδή μας έχουν παρακολουθήσει, έχουν γνωρίσει τι σημαίνει, έχουν βιώσει στη ζωή τους αυτό που ήταν να βιώσουν, έχουν επιβεβαιώσει και έχουν απορρίψει. Από τι αντιλήψει του αυτά που έπρεπε να απορρίψουν και αυτά που έπρεπε να επιβεβαιώσουν και έρχονται έτοιμοι πλέον. Και έχουμε σε αυτή την, τη δυνατότητα. Τώρα το επανπασχίζει να φέρει τι οργανώσει του και του πυρήνε του στο επίπεδο αυτή τη κοινωνία. Η οποία είναι πολύ πιο μπροστά ακόμη από το ίδιο και την οργάνωσή του. Μάλιστα. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Μάλιστα. Εντάξει. Mm -hmm. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε ακόμη με τα, με τα τελευταία σπέρματα κοινωνική νοθότητα που είχε περάσει από την προηγούμενη περίοδο, που είχε επιδράσει και στο ΕΠΑΜ. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι κακώς ήταν στο ΕΠΑΜ. Δεν είχαν την αποφασιστικότητα δηλαδή, ναι. που χρειάζεται να δώσεις τον αγώνα για την πατρίδα σου. Mm -hmm. Και έτσι, δεν κατάλαβαν γιατί πήγαν. Ναι. Ή είχαν μια προσωπική ατζέντα με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, όχι με την καλή έννοια. με την καλή έννοια. Ναι, και τάξει, και τώρα ε, κάνουμε συνήτα όλοι μας μαζί mm -hmm. λέμε ρε παιδί μου σε τον κόσμο ότι θα είναι καλύτερα να είμαστε mm -hmm. οι, οι, τα μέλη του ΕΠΑΜ πρέπει να είναι μαχητές όχι μαχητές της πλάκας όχι για να ανεβαζουμε ένα πανό mm -hmm. μαχητές που μπορούν να κρατήσουν με τη ζωή τους αν χρειαστεί την τελευταία κόκκινη γραμμή υπέρ του λαού και της πατρίδας αυτοί οι μαχητές χρειαζόμαστε και σε αυτή τη μεταξέλιξη βρίσκεται το ΕΠΑΜ. Και με χαρά μου βλέπω παντού να πλαισιώνται οργανώσεις το ΕΠΑΜ από ανθρώπους τόσο αποφασισμένου. Πολύ πιο αποφασισμένους από ό,τι ήμασταν εμείς όταν το ξεκινήσαμε. Συμπεριλαμβάνομαι και το εαυτού μου Ναι εντάξει καλά τώρα ξεκινάς κάτι Δημήτρης δεν ξέρει όλη τη διαδρομή Και αυτό πλάθεται και εξελίσσεται συνεχώς Και αυτό μου αρέσει στην περίοδο αυτή Από την άποψη ότι βρίσκομαι και είμαι ενταγμένο εκεί Καμία άλλη πολιτική δύναμη Δεν έχει αυτή τη δυναμική Αυτή τη δυναμική του να βλέπει Να γεννιέται από ένα, ένας απλός άνθρωπος mm -hmm. Του μεροκάματο Να βλέπεις να καθρεφτίζεται στο πρόσωπό του η εικόνα του Καραϊσκάκη επειδή ακριβώ έχει πάρει αυτή την απόφαση ζωής. Οι υπόλοιποι δεν μα διέφεραν. Θέλω να πω δηλαδή, αυτοί που δεν έχουν το ψυχικό στένο να δώσουν αυτή τη μάχη, να παίξουν αυτό τον ρόλο, είναι κατανοητό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κακώ κάθονται και ασχολούνται και χάνουν τι ώρες του. Και δεν θα του πει κανένα δηλώσει και οτιδήποτε. Είναι θέμα απόφαση. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Αλλά εμεί αυτό και αυτό είναι δεν μπορεί να μην, εγώ πάντα ήλπιζα ότι με την ανάπτυξη τη κοινωνία με την ανάπτυξη τη κοινωνία δεν θα μπορούσε να μην γεννηθεί αυτή η δύναμη. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο των προτάγματων μα. στο το επίπεδο που μα απαιτεί η κοινωνία η ίδια από εμά. Έχουμε πάρα πολύ κενό να καλύψουμε. Έτσι και Αλλά είμαστε η μόνη αναπτυσσόμενη οργάνωση τη στιγμή. Έτσι αναπτυσσόμενη οργάνωση και μάλιστα με εκείνα τα ποιοτικά χαρτισκά που παίζει ρόλο για την μάχη που έρχεται η οποία δεν είναι τι θα κάνω στις επόμενες εκλογές είναι πως θα απελευθερώσω τη χώρα μου από αυτό το πράγμα από, από τη λίγα η οποία έχει ενσκύψει σε αυτή τη χώρα ενάντια σε αυτό είναι mm -hmm. που ενδεχόμενως και οι εκλογές να μπαίνουν εκεί πέρα αλλά είναι στοιχείο mm -hmm. της συνολικής πάλης απελευθέρωσης αυτό δυστυχώ δεν το έχει καταλάβει Πολλοί από μας δεν το είχαμε καταλάβει Στην αρχή όταν μπαίναμε στο επάνω Ότι εδώ καλούμαστε να, να ολοκληρώσουμε το έργο Που αφήσανε Μισοτελειωμένο Οι Καραϊσκάκηδες και οι Βουμπουλίνες Και οι Κολοκοτρονέοι το 1921 Όπως επίσης και ο λαός μας το 1944 Αφήσανε το μισοτελειωμένο έργο ναι. Καλούμαστε να το τελειώσουμε Ή θα μα τελειώσουν Ωραία. Αυτή την αποφασιστικότητα σήμερα την απηχεί το ΕΠΑ παντού και τέλος πάντων εγώ λέω παντού που βρεθώ σε συγκεντρώσεις το ΕΠΑ mm -hmm. ιδιαίτερα απέναντι στους συναγωνιστές μου το εξής είναι απολύτως κατανοητό να μην έχεις τα ψητή του ψυχοσταίνους να αντέξεις αυτήν την ιστορία ο οποίος είναι μαραθώνιος δεν είναι σπριντ κάποιοι νομίζανε στην αρχή τουλάχιστον ότι είναι ένα σπριντ προς τη βουλή <laughs> όπως και η... μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έτσι σύγκριζες να μην <laughs> δεν είναι κακό να, δηλαδή έτσι ναι. Ναι. Και όπως συμβαίνει με τους ε, πόντιους ε, αθλητές του ανέκδοτου, καήκανε στην προθερμάση. Mm -hmm. Λοιπόν, εμείς που ξέραμε και που πέραμε στα σοβαρά αυτά που λέγαμε από την αρχή και που εξηγούσαμε και που αναλύαμε και όλα αυτά τα πράγματα, αντέχουμε, είμαστε πιο διαχρονικοί να το πούμε έτσι, ξέραμε ότι είναι μαραθώνιος η ιστορία, μπορεί να έχει τα σπενταρίσματα που έχει στα πλαίσια του μαραθωνίου υπάρχουν τέτοια πράγματα για να μπορέσεις να κερδίσεις έδαφος ή να. Ε, Uh, το λένε, να υπερφαλαγγίζεις αντιπάλους αλλά έχεις μαραθώνιο μπροστά σου και ο μαραθώνιος αυτό θέλει πολύ γερά νεύρα ατσάλινο σώμα έτσι, και πολύ περισσότερο ατσάλινη θέληση και να ξεχωρίζεις το πότε το δικό σου η δική σου αν θέλεις προσωπική το προσωπικό σου προσωπικό έλλειμμα μπαίνει εμπόδιο στο συλλογικό καθήκον και έτσι θα έπρεπε, στο βαθμό που αντιλαμβάνει αυτό το πράγμα, να μας χαιρετά. Αντί να δημιουργείς προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το λέω με κάθε καλοσύνη, δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε. Α, και όπως επιπλέον και σε πονομίζω που νομίζω ότι κάθαγα, ότι α, τον αγώνα τον κάνουν μόνοι τους, το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις μόνο σου, είναι αυτό που κάνει ο έφηβος όταν κλείνει την τουαλέτα, με τα κατάλληλα περιοδικά μόνο αυτό μπορείς να κάνεις μόνος σου αγώ... ο αγώνας είναι ή συλλογικός ή δεν υπάρχει όποιος θέλει να ολοκληρωθεί ας ολοκληρωθεί στην τουαλέτα του να μην ολοκληρώει για τους υπόλοιπους δηλαδή λοιπόν ο αγώνας είναι ή συνολικός συλλογικός μέσα από τις απαραίτητες συλλογικές διαδικασίες και, οργανώ... και οργανώσεις ή απλούστατα δεν υφίσταται αγώνας γιατί μπάρτη μου, μεγάλε, δεν υπάρχει αγώνας. Mm -hmm. Εντάξει, ό,τι και να προφασίζουμε. Mm -hmm. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δυστυχώς δεν το έχουμε μάθει. Γιατί έχουμε χάσει την ιστορία. Έχουμε η έννοια το του εγωισμού, του εγού, το το εγώ, του εγώ να το πούμε έτσι. Ναι. έτσι πολλές φορές, η, ε, ε, και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αυτό και μάσο δεν πάμε. Έχει ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες, το έχουμε πει. Είναι τυποσιακό. Είναι λογικό. Είναι εντυπωσιακό ότι εμείς ο μεγάλος μας εχθρός δεν είναι κανένα από τα άλλα πολιτικά κόμματα ή οτιδήποτε. Mm. Είναι ο κακός μας εχθρός. Ο κακός μας εχθρός. Λοιπόν, <laughs> η, η, και το η, ιδιαίτερα νοσηρό ένστικτο της ηλιοθεσίας. Mm -hmm. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου. Έτσι, ναι. έτσι, το... Αυτό είναι δικό μου. Ας το Ά, κάτω, μπράβο, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό το κάνω εγώ. Τι θέλω, ναι. λοιπόν, είναι, είναι εντυπωσιακό αυτό το ναι. πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό, το, αυτό είναι αυτό το, πώς να το σαράκι που έχει και να αντιμετωπίσει το, το ΕΠΑΜ. Γι' αυτό και έχει αυτές τις διαδικασίες mm. που έχει. Είναι όσο μπορεί πιο ανοιχτό. Ξέρει και ανοίγεται στην κοινωνία και έτσι ακριβώ διατηρήθηκε διότι δυστυχώ κάποιοι οι οποίοι έχουν βγάλει την ανωτάτη μας μα λεπόρησαν μέχρι το συνέδριο και τελικά κατέληξαν εκεί ακριβώ από όπου αποφύτησαν στην ανωτάτη πιζοτρομιακή. Ε, λοιπόν, ένα τεράστια μηδενικά ήταν πριν μπουν στο ΕΠΑΜ διατήρησαν τη μηδενική του υπόσταση μέσα στο ΕΠΑΜ όσο στο μικρό διάστημα και κατέληξαν ακριβώ εκεί που, από όπου ξεκίνησαν έξω από το ΕΠΑΜ. Μακάρι να υπήρχε κάτι παράλληλο που αναπτυσσόταν ταυτόχρονα ή με καλύτερου όρου είτε με του δικού μας ε, παράλληλους όρους γιατί είναι παιδί μου τότε θα μπορούσαμε να συζητάμε ότι ναι, παιδί μου υπάρχουν και άλλα οπότε να ενωθούμε όλοι μαζί yeah, όλοι και μαζί. έτσι να ξεπεράσουμε τα γύτερα τα ελλείμματα που έχουμε εκπροσώπηση ελληνική κοινωνία. Δυστυχώ όμως όχι. Θα πάμε από το δύσκολο μονοπάτι, παράδειγμα. Έτσι συμβαίνει συνήθως και ίσω και καλύτερα όταν πα από το δύσκολο μονοπάτι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα τραγούδι μετά τα μηνύματα που έχουμε. Να πω χρόνια πολλά σε όσους μας στέλνουν μηνύματα. Πέρα από τα χρόνια πολλά μπορείτε να μα στείλετε σήμερα και ε, απορίε ή άλλα μηνύματα που μπορεί να θέλετε να σας απαντήσει ο Δημήτρης πριν το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, στο 54344 επάμ και το μήνυμά σα και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ για να δούμε και πού θα κάνουμε παραμονή πρωτοχρονιάς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, ας το κάνουμε και σύνθημα για το 2013. Σιγά μη φοβηθώ, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Μπορεί να έγινε και το σύνθημά μας το 2013 ε, να, το, να το υποδεχτούμε. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ, στο, έτσι τώρα χαρακτηριστικά θα αναφέρω κάποια νόματα, στον Θόδωρο, στον Παναγιώτη, στον Γιάννη, ε, στη Βούλα, στον Λεωνίδα, ε, στον Παναγιώτη, στη Βάσο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας στείλανε τις ευχές τους, και μας έχουν στείλει και κάποιες καρτούλες με χρόνια πολλά και βιντεάκια κτλ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, έτσι θα πάμε εορταστικά τώρα στο τελευταίο μέρος τη εκπομπής. Ε, έχουμε τη χαρά και έχουμε και ένα φίλο και ακουρατή τη εκπομπής μαζί μας. Από την αρχή μας έκανε τη χαρά να έρθει σε αυτήν την τελευταία εκπομπή του 2012 το Βασίλη Παπαγιά Νιώδη, σωστά το είπα, Βασίλη, καλώ ήρθε. Χρόνια πολλά. Καλώ ήρθατε. Χρόνια πολλά και από μένα. Λοιπόν, είσαι ε, ακροατή εκπομπή. Μα ακού όταν μπορεί. Γιατί εργάζεσαι και τώρα. Ε, έλα λίγο πιο κοντά μου να πάρω το μικρόφωνο. Είναι? είναι από του ωφελούμενου. Τι εννοεί, επειδή είσαι από του ωφελούμενου. Ναι, είναι εργαζόμενο. Α, ναι, σωστά. Ο εργαζόμενο πλέον λέγεται το Θα λέω και στον παρουσιάζω κάποιον, ο οποίο έχει ακόμα δουλειά. Βασίλη. Είναι τυχερό. Στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικό, ναι. Πώς είναι τα πράγματα πριν μου έλεγες ότι έχεις περάσει από διάφορα δουλειέ και εργασίες που σημαίνει ότι δεν τη φοβάσαι τη δουλειά. Ε? Ξεβάμαι από τους τυχερούς που δεν έχω βιώσει ακόμη ούτε την ανεργία ούτε πούμε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ε, νέος άνθρωπο. αλλά αυτό είναι που μας πυροδοτεί τον να μην βιώσουμε και πολύ παραπάνω να μην τι βιώσουν οι νέοι και οι, τα παιδιά μας, η γενιά. Uh -huh, uh -huh. Ε, και α, αυτό είναι ένα αξίστο σημαντικό στοιχείο. Γιατί λε τώρα ότι εγώ είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίο έχω και τη δουλειά μου, και ακόμα η κρίση δεν με έχει αγγίξει τόσο έτσι, όσο, το υπόλοιπο όσο τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, έχει πιο συνειδητοποιημένο. Παρά το γεγονό ότι η κρίση δεν σε έχει αγγίξει. Έτσι. Να το πάμε αλλιώ. Mm. Α πούμε ότι ήμουν ένα άνθρωπο συστημικό του συστήματο, ε, πολιτικοποιημένο, κομματικοποιημένο μάλλον, Να, γιατί είναι διαφορετικό. Ε, και α πούμε του βολεμένου με τον ορισμό και με τα στοιχεία που τα πλαισιώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ε, και ας πούμε ότι είχα εξασφαλισμένο και, το, και τη δεύτερη γενιά μου και την, διο, και την καλή μου ας πούμε διαβίωση. Σε τι περιβάλλον θα μπορούσα να τα χαρώ αυτά. Σε ένα περιβάλλον που θα πήγαινες από τη μία γωνία στην άλλη και θα βλέπες όλους τους κάδους ε, να είναι πέντε άτομα και να λιμοκτονούν και να τους ψάχνουν. Mm. Ε, σε ποια... Πού θα ζούς, δηλαδή, σε ποιο τεταρτημόριο του, σε ποια γυάλα, ναι. που, θα μπο... που θα έπρεπε τα παιδιά μου να τα συνοδεύουνε πέντε και να κινούμαστε με ελικόπτερο για να μην ε, μας φάνει πεινασμένοι, τι βόλεμα είναι αυτό. Έστω και να το πάρουμε και ανάποδα, ναι. δεν είμαστε... Ε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή και με συζητήσει που είχα με, άνθρω... με ανθρώπου που πίστευαν, γιατί είναι διαφορετικά να είσαι όντω βολεμένος και να πιστεύεις ότι είσαι βολεμένος. Και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά που θα πρέπει να δούνε. Υπάρχει το 1% και το 99%. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο ανάμεσά τους. Εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, ε, και οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι στο 1%, οι οποίοι πιθανόν να είναι τα κομματικά στελέχη και οι ε, ανόητοι, ας πούμε. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. <laughs> Αυτό και σημαντικά όμως ξέρεις ε, Θα έρθει την παραμονή πρωτοχρονιάς να γιορτάσουμε μαζί Πες μας Δημήτρη που θα γιορτάσουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς Ναι την ναι, παραμονή της πρωτοχρονιάς θα τη γιορτάσουμε στο Μπεζόδομο της Φακτηρίας ναι. Που είναι τα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ ε, Και υπάρχει ένα χώρος, υπάρχουν πολλοί χωρίς που μάλλον εκεί Α, λοιπόν. Εκεί θα μαζευτούμε θα το, το κάνουμε πολύ πανίτικο την ιστορία. Προτιμήθηκε αυτό ο χώρο γιατί είναι αρκετά πιο μεγάλο. Ναι. Πρέπει να το πούμε γιατί είχαμε ανακοινώσει άλλο χώρο. Αλλά ο χώρο εκεί που είναι τα γραφεία του είναι αρκετά πιο μεγάλο χώρο και βολεύει πολύ περισσότερο για τη γιορτή που θέλουμε να στήσουμε. Και με δεδομένο ναι. ότι εμεί θέλουμε να έρθουν να... άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν. Χωρί καμία δέσμευση οικονομική. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία οικονομική δέσμευση. Οπότε σε ένα άλλο χώρο όποια καλή έτσι, διάθεση να υπήρχε, ε, ειδικά την παραμονή πρωτοχρονιάς. Ε, ε, η δική μας φιλοσοφία είναι αυτό ρε παιδί μου, να την περάσουμε παραίστηκα. Ναι, παρέα λοιπόν, χωρίς ένα, ε, κάποιοι άνθρωποι να έχουν το άγχος ότι έστω και το παραμικρό πρέπει να το πληρώσουν ή να δώσουν κάτι, μια συμμετοχή και αυτά. Που όντως λοιπόν. στι μέρες μας είναι τροματικό δηλαδή να ναι, σκέφτεσαι ότι ακόμη και τα 5 ευρώ είναι ένα είναι ένα πόσο που για κάποιοι άνθρωποι βεβαίως το όμως... αν, αν σκεφτεί ας πούμε ότι μπορεί να μια οικογένεια να είναι έτσι, τετραμελής οικογένεια που είναι το συνήθες φαινόμενο ή ήταν το συνήθες φαινόμενο mm. μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι ένα οικοσάρι έτσι το οποίο βεβαίως στις μενές συνθήκε ανεργία υποτίμησης της εργασίας την οποία έχει υποστεί τη υποτίμηση mm. πραγματική mm -hmm. Mm -hmm. είναι εντυπωσιακό το το πώς ακόμη και αυτό το μετράς και τέλος πάντων κόντρα στους καιρούς λέμε να το περάσουμε έτσι ακριβώς γυναίκα. Είναι μετά από κάποια ώρα συγκεντρωνόμαστε Έχω Εμείς κάποια... θα ξεκινήσουμε από νωρίς Από νωρίς Δηλαδή μετά, μετά τις εννιά Μετά Τον... τις εννιά έτσι Από νωρίς μην είναι καταλαβαίνει Λοιπόν, Στο πεζόδρομο της σφακτηρίας Ναι είναι σφακτηρίας σε Σφακτηρίας και Πλατεών, κεραμικός είναι Ο κεραμικός, ναι, πας. είναι πολύ εύκολο να έρθει και με το τρένο Βολεύει και το τρένο, ναι. λοιπόν, γιατί είναι κοντά, δεν είναι μεγάλη απόσταση Όχι, από πέντε, το λεπτά, το, είναι. Δε, πέντε δεν λεπτά είναι, είναι πέντε λεπτά το... Λοιπόν, αλλά είναι, κέντρο είναι κεραμικό, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν τρόλε Υπάρχουν δηλαδή πολλά μέσα στα οποία κάποιο μπορεί να κατέβει Λοιπόν, εκεί στα κεντρικά του είναι και, όπως, γραφειά, ο, και η παραμονή της πρωτοχρονιάς. και επειδή είναι και παραμονή της πρωτοχρονιάς, δεν μπορεί, δεν μπορεί να δείτε και με αυτοκίνητα χωρίς πειρακήδες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν πρόκειται να, να σας πειράξει κανένα Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είμαστε κράτος in grade. Λοιπόν, στο Βατικανό. Ναι, ναι. Στο Βατικανό τώρα. Επειδή <laughs> σήμερα, ας πούμε, από τα δεδομένα της εφορίας που πήγαμε και εμεί να παραδώσουμε πειρακήδες, όπως όλοι μας ο κόσμος, καλός ο κόσμος. <laughs> λοιπόν, Βλέπουμε ότι ένας στους δύο παρέδει πινακίδες Εγώ παρέδωσα πέρυσι Σόιντε κλαμπ ξέρεις ναι. Λοιπόν Όπου ε, γίνεται χαμός έτσι ουρέσατε, Ένας στους δύο παράδειγε ναι. ah, ναι. <γιλίδε> και στις πήγε είχαν παραδόσεις ή πήγες στην για Παρέδωσες πινακίδες Και ο Βασίλης παρέδωσες πινακίδες Και ξέρεις το θέμα τώρα Τώρα στα οικονομικά το θέμα ε, όταν θα δουν α πούμε ότι ένας ως δύο έχει παραδόσπινα κύριση δεν, δεν έχει πληρώσει τα τέλη. τα τέλη πολύ απλά θα αυξήσουν τα τέλη μα κάτι θα κάνουν δεν μπορούμε <χει> είναι εντυπωσιακό είναι ας πούμε μην ξεχνάς μήνες... Με, για να αποδείξουν ότι αυτό, αυτός που πληρώνει είναι βλάκα ναι αυτό ακριβώς Όχι. είναι βλάκα Και κάτι άλλο χαράτσι να μπει ένα χαράτσι για αυτούς που έχουν ακινητοποιημένα οχήματα Ά, ναι ναι το είπα ναι Έτσι, το τέλος δεν, δεν υπάρχει, ναι, ναι. είναι ό,τι θα το θα βάλω, ναι, βάλω φωτιά γιατί ναι. εγώ δεν μπορώ να το δώσω τόχο. Τι να το κάνω αυτό δεν το παίρνει κανείς δεν το παιδί μου δεν θα το ξαναδηλώσεις εξαφανιστείς εξαφανιστείς εξαφανιστείς χουν πάω έφυγε. να το κάνω όμοια το κλέψανε ξέρω εγώ το ε, κάνανε ε, λοιπόν τέλος πάντων ε, τι γίνεται επειδή αυτό το, αυτό το σύστημα ε, υπήρχε στην Αμερική στα χρόνια τέλος πάντων το γνωρίζω που πολύ πάντων τι ε, πηγαίνανε σε μια αλάνα βάζανε φωτιά Abi, στο θεκίνο πέραν την ασφάλεια <laughs> <laughs> και τελείωσε η ιστορία Αλλά μαφία μεριά, έχω βλέπεις μαφία, ως... <uction> <laughs> τα ξέρει Λοιπόν, Βασίλη, η ανοιχτή πρόσκληση σκέψου το με την οικογένειά σου παραμονή πρωτοχρονιά στους φίλους σου Συγγίνεξε και τέκνης λέμε Ναι, όλοι μαζί Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα είναι σε... Εάν θα κάνουμε ειδική θέση το σχολείο. Αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα την προσέξουμε και πρώτο αυτό στον Απρίλη. Ανοιξιάτικα. Με το καλό. Εντάξει, έχει ακόμα. Εντάξει απλώς να ντύχει τσιγαρίδες, ορθοστασίες και τέτοια Όχι γι' θα φωτίσουμε πράγματα. είμαστε πανεπιστημιακοί. Εδώ ότι θα υπάρχει και ειδική περιφούληση. Να βλέπει κάποιον να ανακαμνεί, να του πετάει έξω. Άσε που ο κόσμος που θα έρχεται θα είναι τόσο πολλοί που δεν πρόκειται να είναι μέσα σε έδους μόνο, θα πλημμυρίσουμε τις φακτηρίες. Δεν υπάρχει πεζόδρομος και και υπάρχει πολύ μεγάλη Θα φροντίσουμε κιόλα να είναι και τραπέζια έξω και όλα αυτά. Ναι, τα τραπέζια έξω τα τρα... το, και όλα έξω θα θα ναι. και να περάσουμε έτσι... Με... Κοιτάξτε αυτό ο χρόνο ήταν δικό μα. Είτε το θέλουν ναι. όχι δεν. Δεν Κάτσε όχι, τώρα όχι. να απαντήσω γιατί έρχονται τα μηνύματα που μου λένε ω εξή. Στο χέρι μα είναι παιδιάλοι μόνο. Λοιπόν κάτσα να απαντήσω τώρα. Περίμε πρέπει να απαντήσουμε επειδή κάποιοι εδώ ρωτάνε ότι θέλουν να έρθουν και αν μπορούν να φέρουν κάτι οτιδήποτε σε φαγητό. Βεβαίω ελεύθερα. Ελεύθερα. Εκεί θα υπάρχουν αλλά είναι ελεύθερος στον καθένα Αν και θέλει κάτι να φέρει ειδικά την ανισχυτή. Είτε είναι... θα κατανολωθείς. <laughs> Μπορεί κάποιος να έχει καλό κρασί και να θέλει να το μοιραστεί να φέρει έτσι μια ποσότητα, να θέλει να, φέρει, να φτιάξει ένα φαγητό και να το φέρει είναι εννοείται. Έτσι αλλιώς, και να η επιμελητία... Ήταν συμμετοχή. Η επιμελητία του επανα έχει αναλάβει. Ναι, έχει αναλάβει συν το ότι έχουμε μια πολύ στενή φίλη και πολύ καλή φίλη που παρέχει το και το... Και, και έναν από τους χώρους στους οποίους θα αναπτυχθεί η όλη δραστηριότητα ναι. ε, η, η Φιλιδάφνη η οποία έχει και βεβαίως φαγητό και ποτό βεβαίως εκεί ναι. θα χρειαστεί να, να πληρώσουμε κάτι ελάχιστο βεβαίως ξέρω ότι και, και οι τιμές σας είναι εξαιρετικές ναι. και ειδικά φιλικές προς το ΕΠΑΜ αλλά εκεί θα πληρώσουμε γιατί πρέπει να συντηρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος. Μία... Αλλά πέρα όμως από αυτό... και μια συναγωνίστρια η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ναι βέβαια, σαφώ. Να λοιπόν, άνθρωποι... ναι γιατί πρέπει να το βούμε αυτού που τουλάχιστον προσφέρουν Αν ανιδιωτελώ χωρί ναι. να σου ζητάνε μετά τα, τα ρέστα. Έτσι. Στι μέρε μα παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα ε, ναι, γιατί έχω ναι. πραγματικά εντυπωσιαστεί από την ιδιωτέλεια που παρουσιάζεται ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθε του είχε ω Η ιδιωτέλεια η... είναι φοβερό πράγμα. Α πούμε και το πώ βγαίνει στην παραμικρή περίπτωση δεν είναι να κάνει ένα βήμα. Δεν είναι να κάνει ένα βήμα. Η ιδιοτέλεια θα πέσει πάνω στον τοίχο της ιδιοτέλειας ακόμη για το παραμικρό Λέει, Έτσι καλύτερα... καταλαβαίνω γιατί οι παλιές γενίες Για 300 νόμαστε μέτρα νόμαστε. χτήμα μπορεί να σφαζόνται σαν αδέρφιας ε, Για 300 μέτρα μέτριβος. Εδώ σκοτωνόμαστε για το τίποτα <χαι> Για το ότι δεν υπάρχει ναι. καν κάτι Λοιπόν και δεν χρειάζεται συμμετοχή επαναλαμβάνω Πάντως το καλό πιστεύω να μην μπορείς αυτό το πράγμα είναι Το ότι καθυστερούμε Μ. Εγώ το λέω υπάρχει το συντάγμα και εμένα συναγωνιστή για το facebook δια του φατσουβιβλίου δηλαδή όπως έχει όμως... αρχίσει με το facebook και σε βλέπω είσαι σε... <συλίωση> το δράμα τηςoriaς <συλίωση> είναι ενέφραστο και μπαίνεις πους Οι... συχνά ή... Όχι. ή γίνεται τίποτα άλλο όχι δεν παίρνω μπαίνω μόνο όταν είναι να κρεμάσω κάτι <συλίωση> να κρεμάσω κάποιον ή <συλίωση> <συλίωση> κάτι κάποιον και μου το εξής σας το δίνω είδηση. Θα είναι και στο Twitter σε λόγω. Έτσι αλλιώς ε, ε, το, το, το, η εκπομπή αλφα ήψεων θα αναπτυχθεί στο Facebook και στο Ο Twitter. Twitter ναι. Θα αναπτυχθούμε εκεί πέρα ώστε να μπορείς να υπάρχει και θα γίνει και αυτοτελής. Ε, θα αποκτήσει και, δια, και δική της νομική υπόσταση α πούμε να το πούμε έτσι. Ώστε να μπορεί να αναπτύξει σε άλλε δραστηριότητες. Τυχαίο που τα μαθαίνω είναι τα σχέδια του 2013 που τα ανακοινώνει επίση. Αυτά θα πούμε μετά το 2013. Λοιπόν, ε, να ξέρουμε μόνο ότι Όσο καθυστερεί η κοινωνία mm -hmm. βεβαίω αυξάνονται τα θύματα. Οι εκατόβε των θυμάτων. Αυτό είναι η, η, η, η τραγική πλευρά της ιστορίας. Mm -hmm. Από την άλλη όμω η κοινωνία ανατάσσεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Δηλαδή mm -hmm. ε, αποκτά αυτοσυνείδηση και αλλάζει νοοτροπίε οι οποίε πάρα πολύ θα χρειαστούν ο, την επόμενη μέρα. Γιατί εγώ αυτό που φοβάμαι την επόμενη μέρα δεν είναι mm -hmm. ότι θα έρθει όλοι ελπίζουμε βεβαίως mm -hmm. και αυτή είναι η μεγάλη μας ελπίδα είναι ότι δεν πρέπει να βάλουμε το κανέναν Έλληνα να δουλέψει δηλαδή θα γιορτάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ επί ένα χρόνο η σκλαδιά τόσων δεκαετιών που θα φύγει από πάνω του δεν δηλαδή θα μπορούν να το μαζέψουμε ναι αλλά πρέπει να δουλέψουμε για, να, για παράγει η χώρα να πάει μπροστά Τι λέει τι λένε, φίλε τώρα και τότε είναι που θα ανακαλύψει το φραπέμπι της 49 ζάχαρες. λοιπόν αυτό θα είναι το μεγάλο, όχι δεν θέλω να υποτιμήσω καν, Ενώ αυτό είναι φυσιολογικό σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις δύο πράγματα έγιναν. Δύο πράγματα έγιναν. Πρώτον, ο λαό ε, ε, γινόταν μια έκρηξη φιλότιμου mm -hmm. και αυτογνωσία σε τέτοιο βαθμό που άλλαζε τα ονόματα του. Είναι εντυπωσιακό από τις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις της ρωμαϊκής εποχής μέχρι τις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα. Ο λαό άλλαζε ονόματα. Πέταγε τα παλιά ονόματα, ονοματεπώνυμα γιατί τα θεωρούσε ότι πρέπει να ξεμπερδέψει με, με την παλιά ζωή, είτε ολοκληρωτικά, mm -hmm. είτε διαβάζεται για τη Γαλλική, για τη Γαλλική, για σας, είτε για τη Ρώση για την κινέζικη και... παντού συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι, επειδή τα πληβιακά στρώματα αποκτούσαν πλέον επιτέλους πολιτικό, πολιτικό εκτόπισμα, λέγανε, ε, μην πας τα τώρα εμεί εδώ, θα καθαρίσουμε εμείς, οπότε, οπότε ξέρει τι γινόταν, ε, δεν ερχόντουσαν στη δουλειά, αφού εγώ είμαι η δαφητικό εφημερίδα μου δεν θα έρθω για το 8ο ώρα εγώ στα άλλα παύλω τα άλλα κάπως τέτοια πράγματα ναι. θα αντιμετωπίσουμε ναι. δεν πειράζει αυτό το καλό όμως αυτή είναι η πραγματική δημιουργική καταστροφή που συζητάγαμε τις προάλλες με τον Βαράκη στην υποδομή αυτή είναι η δημιουργική καταστροφή mm -hmm. γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι δημιουργική oh. είναι είναι... καταστροφή <laughs> είναι σχεδόν καταστροφή είναι λοιπόν εκεί είναι <laughs> η δημιουργική καταστροφή καταστρέφεις το παλιό και γεννιέται το καινούριο με όλους τους πόδους εγκυμοσύνης έτσι. και αυτό το πράγμα είναι το, το καλό, το ωραίο πούμε. να το βλέπεις αυτό να γίνεται λοιπόν, ε, επειδή πάμε προς το τέλος δεν ξέρω αν ο Βασίλης θέλει να μας πει μια ευχή δύο ευχές, τρεις ευχές όσο το για το 2013 ε, να, να ακολουθήσουμε λίγο θα, το, θα, ναι, τα ήθη και τα έθιμα ναι, σωστό. Ε, να ευχηθούμε κάτι ω ε, κλείσιμο της εκπομπής να πω μέχρι να πείτε την ευχή σα ότι η εκπομπή ΑΕ θα είναι μαζί σας στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα 5η, στη ΜΙΑ, κανονικά, έτσι. Κανονικά, λοιπόν, στη ΜΙΑ η ώρα, εδώ βεβαίως, στον Άρτεφε, στους 90,6, ο στο οποίο μπορείτε να είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμά του ε, και στις ώρες μουσικής του. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Γιώτα, ευχαριστούμε πολύ για αυτό το χρόνο που περάσαμε μαζί σου το 2012. Και γι' αυτό που θα περάσουμε το 2013 μαζί. Να ζήσουν μαζί τη Νέα Ανατολή. τη Ζεστασιά και το Χαμόγελο. Λοιπόν, το Πάντως στη λίστα Λαγκάρτ δεν είσαι γιατί το όνομα βγήκε. Βγήκε το όνομα. Παπα-Κωνσταντίνο. Παπα-Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πήγε λέγει και στον Άριο Πάγο η λίστα. Οπότε δεν είσαι στη λίστα Λαγκάρτ. Τι μου λε. Το είπε σε πληροφόρο να μην ακούσει τα λεπτά. Και τότε ρε παιδιά δεν μπορώ να κυβερνήσει τον τόπο και να φτιάξουμε μια καινούργια. Εν τω ήταν τόσο ξέρεις τι κάνει μια που κεραμίδια πια εντάξει. Και wow, ήταν ο Γιώργος Λοιπόν, θα πεις μια αρχή. Αυτό ο φτωχός. Αυτός που είχε όλα. Δεν θυμάσαι που τι είμαστε έλεγε. είναι φτωχός, δεν μπορεί να πληρώσει. Κάτσε Ένα καφέ, δεν μπορεί να καφέ. Δεν μπορούσε να έναν καφέ Λοιπόν, το οποίο πέρασε χθε μετά από καιρό γιατί είχα μια δουλειά. Ερημιά. Ερημιά στο τα Στο κολονάκι. <Τι> ξέρω, Μήπως ξέρω. κλείσει κάτι, κάτι και δηλαδή. <σχελοερημιά σπάρκαρκα> ο τώρα δεν ξέπω κανένα πώς να πακάρω. Ξέρω γενικά στο κολονάκι. Τώρα να δεις, βέτα, παραδόθηκαν ξέρω, το θα από το κինό χωρίς πινακίδα, θα πάει εκείνεπο. Να σου πω την αλήθεια, ο πατέρας μου όταν ήταν Είναι Ο ο ο Βεβαίως, με την σε νέος βελοσόλεξ ήταν ένα ποδήλατο που στη Γαλλία είχε φτιαχτεί αυτό ναι. το πράγμα το, που, που, η διαφήμιση του ήταν επάνω σε αυτό το ποδήλατο ένας παπάς ναι. ε, καθολικός με τα ράσα του να τρέχει α πούμε είναι <laughs> λοιπόν ένα ποδήλατο που είχε ένα, ένα κινητηράκι ένα μικρό κινητήρα mm -hmm. βενζίνο κινητήρα mm -hmm. επάνω στην προς η ρόδα και τον, τον έβαζες είχε δύο, mm -hmm. δύο μικρέ ροδούλες κιν, Κινούσαν αυτές κινούσε την, την ρόδα και ήταν σαν, yeah. σαν δεν το ξέρω να καλύψω. Πάντα ε... έχει βγει, έχει δύο χρόνια. Δεν το ξέρω. Όχι, είναι επειδή πρέπει να πάγω λόγω Υπάρχουν και τα κινέζικα. Κινέζικο, κινέζικο. Ά, κινέζικο είναι κινέζικο και ναι, ακριβώς kit, κατευθείαν το βάζει στη ρόδα, την προστινή, ναι. και έχει το κινητήρα μέσα στη ρόδα. Α, και το, το, και ναι, το φέρουν, έτσι, σε μια Γιατί εγώ, εγώ είδα το δω... και το βολεσόλεξ που είναι το καινούριο που έχει βγάλει το καινούριο μοντέλο το οποίο θα έχουμε θα με αυτό σε λίγο. Εχώ... το 2013 εχώ... θα σα δώσουμε περισσότερε λεπτομέρειε τη μετακίνηση. Λοιπόν, ε, Δευτέρα βράδυ παραμονή πρωτοχρονιά στην ε, σφακτηρία κεραμικό ε, ε, ε, Σφακτηρίας και πλατεών ε, είναι τα γραφεία του ΕΠΑ με ένα μεγάλο χώρο με δηλούμε, ζωντανή το μουσικής και τσιμπουσίου τσιμπούσει, είσαστε ελεύθεροι να φέρει αν θέλει ο καθένας επειδή ό, με ρωτήσατε ό,τι θέλει, μπορεί να μην φέρει και τίποτα απλά είναι ελεύθερο όποιος του αισθάνεται ότι κάτι θέλει να φέρει θεωρήστε ότι εγώ είστε στους δικούς σας αδρόμους και μπορείτε να, να αισθάνεστε να. ελεύθεροι το να φέρετε ή να μην φέρετε τίποτα ως μία παρέα, όχι ως μέλη του ΕΠΑΜ δεν υπάρχει αυτό, ως μία παρέα είναι ανοιχτά προς όλους, να μιλήσουμε, να γελάσουμε, να γ να πιείτε Όχι εγώ νερό θα πιω <Σι> νερό θα <Άρα> βρίσεις, <στονί> Και να ανταλλάξουμε ευχές Και να πάρουμε δύναμη για τον νέο χρόνο Αυτό είναι το <στονί> καλύτερο πολύ. Λοιπόν εύχομαι πάντως σε όλους Καλή πρωτοχρονιά να, Όπου και αν είναι να περάσουν καλά Να δει <Πι> θα ξεχάσαμε γιατί άλλο να πούμε Και τώρα το τελευταίο Το λέμε Σε 9 του μηνός Πάλι στο κεραμικό Γίνονται <στονί> οι γραφές για τη σχολή του Επίτελώς <στονί> ξεκινάει Ναι 9 δηλαδή Ιανουαρίου, είναι νομίζω η ΜΕΑ Τετάρτη, mm -hmm. ε, όποιος θέλει να ενταχθεί πλέον σχολείο να παρακολουθήσει θα πρέπει να πάει να, γρα, να γραφτεί. Να mm -hmm. ε, Γιατί δεν θα γίνει δεχτή... Ε, μετά ε, η συμμετοχή. Ή, όχι, μετά ναι, μπορεί να mm -hmm. εντάξει, δεν είναι το θέμα. Δεν θα γίνει δεχτή, ε, δεχτή η συμμετοχή μόνο δια email. Μάλιστα, πρέπει να πάει στα γραφεία. Πρέπει να βρεθεί, να... ναι, από προσώπους. Το προσώπους. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, να με ρε Μαργανό. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. μάλιστα. μάλιστα. μάλιστα. μάλιστα. προσώπο Αυτό... να πάει. Αυτό... Θα σα δώσουμε περισσότερε πληροφορίε στην επιστροφή μα. Εκεί, θα... εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% Απόψη, εκεί ναι. θα είναι mm. και ο χώρο όπου θα γίνουν οι διαλέξει. Ναι. Σε ένα θέατρο α, που, α, που είναι πάρει στο Εκεί ακριβώ, στον στο ε. πολύ χώρο ε. που υπάρχει εκεί πέρα, λοιπόν, που θα γίνονται οι διαλέξει τη σχολή του ΕΠΑΜ. Και βεβαίω τα υπόλοιπα θα τα πούμε εκεί. Ωραία και θα δώσουμε και περισσότερε πληροφορίε βεβαίω από του χρόνου. Από του Τώρα παιδιά να πούμε θα τα πούμε του χρόνου πλέον. Σε ένα χρόνο, <laughs> σε ένα λοιπόν, σε ένα χρόνο. χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι τότε ε, και ελπίζουμε πολλού από εσά να σα δούμε τη <στοί> δεξιά το βράδυ τη φακτηρία. Λοιπόν, του χρόνου παιδιά. Εκπομπή ΑΕ εδώ στου 90,6 στον FM.